Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι, Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου. Εδώ εκπομπή ΑΕ, μόλις τώρα ξεκινάμε. Άρτε ΦΜ βεβαίως, 90,6. Έως τις 2.30 μαζί σας ο Δήμητρης Καζάκης και η Γεωργία Μπάστα. Λοιπόν, εκτές έλεγα ότι έχουμε σίγουρα μια καυτή εβδομάδα. Δεν ήξερα βέβαια ότι θα έχουμε και μια έτσι τραγελαφική εβδομάδα με αυτά που συμβαίνουν. Ε, λοιπόν, συγγνώμη που γελάω, έτσι που είμαι λίγο, δεν είναι από κακία. Είναι ότι εμείς τα ξέραμε, τα λέγαμε, τα περιμέναμε. Δεν περίμενα βέβαια ότι θα γίνουν τόσο σύντομα, βρε παιδί μου, ότι θα διαλυθεί αυτό το κόμμα τόσο σύντομα. Ε, ίσως είναι το πιο σε διάρκεια, μικρή χρονικής διάρκειας κόμμα, σαν γάμος. Mm. <laughs> Θυμήθηκα το γάμο, ποιο ήταν να δει αυτός ο γάμος, ο κλέτσος που είχε κάνει με την κόρη της ε, Λάσκαρη, που mm -hmm. κράτησε mm -hmm. ε, κάπως έτσι, τα πράγματα. Λοιπόν, βεβαίω έχουμε πολύ σοβαρά ζητήματα. Έχουμε αφήσει από αχθέ αυτό που σα τάξαμε. Θα δούμε για την επαναγορά ομολόγων και θα δούμε και πώ ίσω θα χρησιμοποιηθούν τα ασφαλιστικά μέσα σε αυτό. Και να το πάρουμε χαμπάρι θα, θα είναι πολύ αργά. Έτσι, Θα δούμε γιατί πάει στη Λετινική Αμερική ο κύριο Αλέξη Τσίπρα. Γιατί είδε, κάτι μορφασμό εδώ στο στούντιο, κάτι αχ, κάτι περίεργο. Τέλο πάντων, σχολιασμό. <laughs> Παρακαλώ κύριε Καζάκη. Λέω τρέμε, λαγκάτ, <laughs> έχει το Τσίπρα. Θα σου πω όμω τι πάει να κάνει ο Τσίπρα στην Λατινική Αμερική και τότε θα το ακούσει, θα δω το σχολείο σου. Τώρα δεν το λέω, στη συνέχεια θα το πω. Να ηγηθεί τον, μήπω τον μεστήθος. <laughs> λοιπόν, δεν ξέρω, αυτά είναι, εγώ <laughs> λοιπόν, θα πω, έχω την είδηση. Τέλο πάντων, αυτά είναι δικά σα σχόλια. Να πω μια καλημέρα στον Θόδωρο Ποκυλκής που εκφράζει το παράπονο του. Καλημέρα βέβαια σε όλους όσους μας στέλνετε μηνύματα στο εκπομπή ΑΕ packagemail.com ή μέσω SMS ε, γράφετε επαμ και ενώ το μήνυμά σα και αποστολή στο Όχι. 54 -344. Όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο ολόκληρο. Και στον κόσμο ολόκληρο. Παγκόσμιοι. Είμαστε παγκόσμιοι. Απλά λέω στον Κυλκί. Επιλέγω κάθε φορά και έναν. Mm. Τώρα mm. επέλεξα το Κυλκί γιατί ο, ο ακροατή μα εδώ ε, εκφράζει ένα παράπονο. Mm. Λέει πέστε τον κύριο Καζάκη εκεί που έρχεται να έρθει και μια φορά στον Κυλκί να μιλήσει. Δίπλα του Θεσσαλονίκη λέει είμαστε. Mm. Ε, λοιπόν. Ετοιμάζεται οπότε... κάτι στη Θεσσαλονίκη, οπότε θα πιταχτώ και μέχρι το Κυρκύρκη. Ναι, ίσως το έχει ακούσει ότι κάτι ετοιμάζεται στη Θεσσαλονίκη ναι. και γι' αυτό το στέλνει. Ίσως. Λοιπόν, γι' αυτό λέει ότι α, μια γειτονιά. είμαστε ας μιλήσει λέει στην πόλη του Κυρκύς. Θόδωρε, εγώ το είπα, είδες έτσι, αμέσως <laughs> το εισηγήθηκα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τα σοβαρά, να σου πω κάτι βρε παιδί μου, πώς επιβεβαιώνεσαι. Θυμάμαι τώρα την Άνοιξη, πριν τις εκλογές εκεί που γίνονταν οι ζυμώσεις, προσπαθούσε και το νέο παλαϊκό μέτωπο ως έναν μέτωπο, ως ένα κίνημα πατριωτικό που όλοι οι καλοί χωράμε, έτσι. Λοιπόν, με θέσει όμως, προτάγματα, όραμα, λύσεις, απαντήσεις, έτσι. Ναι. Όχι έναν αμακτάρμα. Ναι. Λοιπόν, με ταυτότητα, αυτό θέλω να πω. Ε, τότε που γίνονταν όλες αυτές οι διαδικασίες προεκλογικά και οι συνομιλίες με άλλους χώρους και κόμματα και ένα από αυτό βέβαια ήταν και του κυρίου Καμένου και θυμάμαι τότε ότι είχε έτσι προκαλέσει και σχόλια για τη στάση σου όπου πάντα είναι καθαρή, ακόμα και όταν είναι σπληρή, είναι καθαρή ε, και τότε υποτίθεται ότι ήταν μια σκληρή στάση και θυμάμαι ότι και άνθρωποι του δικού μας του χώρου στο κίνημα αυτό μπορεί να σε είχαν πιάσει το είχα ακούσει, όπως πούνε βρε Δημήτρη τώρα βρε παιδί". Πρέπει και λίγο μην, να, να, να ελίσσεσαι, έτσι, να είσαι λίγο πιο πολιτικό. Εσύ ευτυχώ δεν είσαι. Λοιπόν, και εντάξει τώρα εκλογέ, πάμε σε εκλογέ, μην κατακεραυνώνει εδώ πέρα και δεν αφήνει ανοιχτέ πόρτε για συνεργασίε. Τελικά όμω όταν αφήνει ανοιχτέ πόρτε για συνεργασίες, πρέπει να ξέρει και προ το τα που του αφή, αφήνει, έτσι. Δηλαδή ποιου θέλει μέσα. Αυτό είναι αλήθεια. Ε, το βασικό δεν είναι τόσο όσο το γεγονό ότι αντιπροσωπεύουν. Ε, δηλαδή από την άποψη θέσεων, τοποθετήσεων και έχει μια σημασία να δούμε ε, ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ριζική αλλαγή του πολιτικού συστήματος εκατέρωθεν των μνημονιακών οχειών ε, και βεβαίω έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα που εξέφασε αυτό το πολιτικό σύστημα βρίσκονται σε μια, μετα, σε μια μεταλλαγή και έτσι μεταλλάσσονται και αυτοί πόλοι παίζουν τα δικά του προσωπικά παιχνίδια, τι προσωπικέ αντζέντε ε, και αλλάζουν. Εγώ θα έλεγα το εξή, ε, μιλώντα ειδικά για του ανεξάρτητου Έλληνε, ναι. το τι κάνουν και το πώ θα το κάνουν δικό του θέμα δεν μα αφορά, ναι. ωστόσο ε, αποδεικνύει για μια ακόμη φορά όταν δεν έχει ξεκάθαρε θέσει, με ξεκάθαρο τρόπο διατυπωμένε, ώστε να είναι δεσμευτικέ για όλου, που οδηγείσαι. Ναι. Και ιδιαίτερα όταν και λες, είσαι ο, και ο, αρχηγικό ο, κόμμα. Ο, Ένα... Ότι δεν είσαι αρχηγικό κόμμα. Λέγει με πάνω. Έχετε, ε, ναι, αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, ε, okay. και πώς ας πούμε αυτή η λογική συγκρότηση πολιτικών κομμάτων και πολιτικών συστημάτων θα πρέπει να το πω κάποτε ρε παιδί μου να την ξεφορτωθούμε σαν πολίτες. Mm. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε πολίτες. Ο πολίτης δεν είναι ο παδός ούτε ψιωφόρος. Ο πολίτης έχει άποψη και την mm -hmm. επιβάλλει την άποψη mm -hmm. και την εκδικεί διαδικασία σε επιβολή των απόψεων του δεν μπορεί α πούμε κάθε παραπλεγάμενος βουλευτής ή, μη, ή οτιδήποτε να καβαλάει το, την ψήφο του το, το, το κοσμάκη μόνο και μόνο για να την πουλήσει το τραπέζι της συναλλαγής της πολιτικής συναλλαγής των αγώνων ναι, λοιπόν σε οποιοδήποτε γίνεται συγχωρείτε δηλαδή, συγγνώμη και αυτά που λένε οι πέντε βουλευτές τώρα που λένε ναι. Συγγνώμη, συγχωρείτε, Ά, ήταν γνωστά από την αρχή. Mm. Τώρα θυμηθήκαμε. Ε, δεν θυμάσαι το περίφημο τότε προεκλογικά που το ρωτήσανε για την παιδεία και είπε ο καμένο ότι. το πρόγραμμά του για την παιδεία. Ότι δεν έχουμε προλάβει να έχουμε θέσει α πούμε ναι, και θα το δούμε στη συνέχεια. Ο, ο και πώς ακόμα. έλεγε α είναι... πούμε ότι έδωσε, αυτό έδωσε το ρεμπέιπερ καμένο. Ναι. Ε, σιγά μου, ρε, εντάξει. Mm. Ε, εντάξει. Ή κάνει μια ουνιά ως τα κεραμίδια Ο οποίος καμένος επέμενε ότι είναι σκύλος που μαθαίνει ξένες γλώσσες ναι. Και όλοι οι υπόλοιποι λέγανε Καλώς, ότι είναι γάτα. Ακριβώς ναι δεν είναι θέμα αυτό νομίζω كان ξεκαθαρίσματα ώρα που με τον, τον πείραξε Και δεν έβαλα ζήτημα Γιατί δεν άνοιξε ένα θέμα Για μένα ήταν κορυφαίο Δηλαδή αν εγώ είχα παρελπίδα Γίνει α, αρκετά ευέλικτος ώστε να δεκτώ εκείνη την πρόοδο που είχε γίνει ναι. Προ ναι. Προσωπικά και στο ΣΤΕΠΑ ναι. Εκείνη στάση ήταν αρκετή για να σηκώ τώρα να φύγω. Δεν υπήρχε περίπτωση να είναι χαμήνει εγώ. Γιατί αυτό υποδειγεί, υποδικ... το λέγα και τότε, το παραλαμβάνω και τότε, σημαίνει ότι έχει δικτύωση mm -hmm. με πολλές σκοτεινές δυνάμεις, οι, επιδίωκαν... οι οποίες επιδίωκαν μερίδιο στο Αιγαίο. Mm -hmm. Και επιχειρηματικές και κρατικές. Mm -hmm. Δεν ξέρω ποιε είναι αυτές, ούτε με ενδιαφέρει. Αλλά από τη στιγμή που έμπαινε έτσι το ζήτημα, αντίωσας... Αντίο, Μιακριά. Μιακριά. Με, μακριά, μακριά, μακριά, λοιπόν, λοιπόν, αυτό είναι το ένα, το δεύτερο, μιλάει για το δολάριο, μα για το δολάριο, μιλούσε εξ αρχής ο κ. Καμένος, mm -hmm. μάλιστα ήταν και μια πρόταση που είχαμε συζητήσει και προσωπικά, και του είχα εκφράσει ότι οικονομικά και πολιτικά δεν πάει πουθενά αυτό το πράγμα, εντάξει αυτό είναι η άποψή του, δεν είναι θέμα. Ε, για το ζήτημα τη ε, προτάση να, να παρτηθούν οι βουλευτέ. Η που υποτίθεται ότι ναι, ε, ο κ. Ε, Κασιμάντη. Ότι ήταν άκυρο και μάλιστα τι ιστορίε και αυτά τα πράγματα. Εγώ άκουσα τον κύριο Μανώλη που είπε ότι. Ξεκάθαρα, γιατί ο κύριος Μανώλη σήμερα έχει βγει σχεδόν σε όλα τα ραδιόφωνη ναι, τη ναι. τηλεοράσει. Οπότε και να μην ήθελα, έχω πέσει επάνω του δύο-τρει φορέ. Ε, που είπε ότι δεν υπήρχε καν. Τον έβγαλε ψεύτη εντελώ δηλαδή τον κύριο Καμένο. Ο κ. Μανώλης λέγοντας ότι μα δεν συνεννοήθηκε πότε με τον κ. Κασιμάτη. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ότι έτω. λέει και πράγματα που δεν ισχύουν. Ναι. Ότι μιλάει και λέει διάφορα... Ναι. Ότι ο κ. Καμμένος αυτού. κάνει ναι. ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, ναι. αυτό είναι γνωστό. Ναι. Δηλαδή δεν από την ε, εποχή τη Νέα Δημοκρατία ποτέ ναι. δεν ήταν συλλογικός άνθρωπος. Δηλαδή Μπράβο. ήταν το stealing πολιτικής αυτό. Μα ο κ. Μονοσούλης Μ... δεν μίλησε το χθες τον κύριο Καντέκ. Αυτό, αυτό τρελα... τρελαίνω. Το, το επισημαίνω απλά παιδιά. Λάξτε. Δηλαδή Πουσχερή ήταν ένα ζήτημα. Νοιατός. Ήτανε, είναι lush που λένε οι γλουσάξονες. Δηλαδή δεν μπορεί να πυροβολεί ο που θέλει. Δηλαδή και ό,τι του κατέβει στο κεφάλι το προηγούμενο βράδυ. Δεν έχει βάση. Δεν έχει αίσθηση, δεν έχει και γνώση. Και αυτό είναι επικίνδυνο, έτσι. Mm -hmm. Από την άλλη μεριά όμως, για μια στιγμή είναι μεγάλη. Εσύ τι αντιπρόσωπευες. Ποιες είναι οι θέσεις σου. Εδώ πάει η χώρα κατά διαόλου. Mm -hmm. Η θέση σου είναι να πάντα βρούμε το Λικολόπουλο από την Πάτρα, να φτιάξουμε ένα κόμμα και το δεξιάς. Δηλαδή αυτή είναι η θέση. Αυτή είναι η πρώτα στην ελληνική κοινωνία. Τρελαθούμε τελείως. Γιατί τώρα ξέρει κάτι, μου κάνει εντύπωση λέω ότι και για το δολάριο ο κύριος Καμένο δεν το είπε τώρα, αφήνουμε το non-paper που είναι από το Μάιο, εντάξει, ναι, ναι. λοιπόν τον Ιούνιο εκεί, λοιπόν το δολάριο δεν είναι σημερινή του θέση, αλλά και οι επαφέ με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι κάτι τόσο να θυμίσουμε, σημερινο, δηλαδή... Να θυμίσουμε ότι ήταν ανοιχτό σε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ mm. την εποχή που έγιναν οι διαρευνητικέ εντολέ mm. και είχε παρέμβει και ο ίδιο ο Τωδωράκη έχοντα το ok από τον Καμένο. Ναι. Να τα βρει με το ΣΥΡΙΖΑ την εποχή που εκεί mm. τότε. Για μια σειρά λόγου ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να τα βρει, διότι έβλεπε, έβλεπε την εκλογική μάχη μπροστά του, τι νέε εκλογέ, οπότε επέλεξε να δώσει να την. Να το δώσει uh, καθαρά μόνος του. Μόνος του για να αυξήσει τα ποσοστά του, μόνο του και μετά συζητάει σε άλλη βάση. Λοιπόν, αλλά τότε υπήρχε σαφέστατη και μάλιστα το ξέρουν πρώτο χέρι. Και από τον κύριο Θοδωράκη mm -hmm. και από τον κύριο Καμένο. Υπήρχε το OK. Ναι. Δεν το ξέρανε η άλλη. Όχι, δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Δηλαδή, ούτε για το χαρακτήρα του κ. Καμένου όπου όλοι αυτοί που σήμερα τον κατηγορούν ήταν συνοδηπόροι του στη Νέα Δημοκρατία. Ούτε για το χαρακτήρα του κομματός του, μ, το οποίο μ, το ξέρουν από την αρχή, γιατί η μαζί τη συνειδητοποίησαμε. Και, μράδο, και, αυτά, λοιπόν. ε, και ε. όλοι μαζί και μάλιστα ε, και να σου πει κάτι, το οποίο μα το είπε ο κ. Καμένο, αλλά δεν νομίζω ότι δεν ισχύει, τουλάχιστον αυτό το έχουμε δει πρωτοστάτησαν οι βουλευτές του mm -hmm. για να μην υπάρξουν οργανώσεις βάσεις, Δηλαδή... Οργανώσεις που θα είναι οι οπαδοί τους, τα μέλη του κτλ. και θα παίρνουν αποφάσεις. Αυτές οι αποφάσεις τα πηγαίνουν προς τα πάνω Να. και θα τα διαλύσαν όλα. Να. Ναι, διαδικτυακά. Είναι το νέο, νέο μοντέλος. Ναι, διαδικτυακά. Συναντιόμαστε. Ναι, ναι, ναι. Τώρα πια η πολιτική μα είναι μέσω Twitter και Facebook. Ναι. Και αυτών των παιχνιδιών μάλλον σε λίγο, το, αυτό θα κάνουν οι πολιτικοί. Ξέρετε, σε αυτά τα παιχνίδια που υπάρχουν που μπαίνουν τα παιδιά που εθίζονται, που ζουν μια ψεύτικη ζωή, όχι την πραγματική. Ε, έτσι. Και Να. εγώ ρωτάω τώρα Παράγμα όλους δώσω, το, ο οπαδούς, μέλη, ψεφόρους κτλ. Πώς είναι δυνατόν να έχεις ένα τέτοιο καθεστώς ανελευθερίας μέσα στον πολιτικό σου χώρο και mm -hmm. ταυτόχρονα λες ότι θα πας να φτιάξεις την Ελλάδα. Mm -hmm. Αυτό το έχω απευθύνει το ερώτημα και στο Κουκουέ και στο έτσι; Δεν είναι το θέμα μόνο εκεί. Αλλά εδώ δεν παίγει ένα θέμα, έτσι. Mm -hmm. Ανελευθερία. Πλήρη. Πλήρης ανελευθερία. Mm -hmm. Με το έτσι κουστάρω. Εδώ ξέρουμε, ξέρουμε, ας πούμε, πάνω σε περιοχές. Το παρελθόν του κύριου Καμένου αυτό είναι. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς αυτό το κόμμα. Έτσι σχετικά πολιτεύεται. Ε, Αλλά ναι. άντρος ζήτημα είναι, υποτίθεται ότι μπήκαν ορισμένα κεντρικά πατριωτικά καθήκοντα, ας πούμε, έτσι. Ναι. Που, ε, εγώ δεν ξέρω αν τα πίστευαν αυτοί που βγήκαν ναι, ως βουλευτές. Ναι. Δεν θεωρώ τα πίστευαν. Αλλά εξ αρχής, αλλούς και αυτός ήταν ο βασικό λόγος που δεν υπήρχε καμία δυνατότητα συ ο ουσιαστικός λόγος, η πρόφαση που δημιουργήθηκε να. από την άλλη μεριά ήταν γνωστή. Mm. Αλλά αυτό το ένα, το δεύτερο είναι ο κόσμος όμως που δέχτηκε να ψηφίσει, δέχτηκε μια προσδοκία. Mm. Καταλαβαίνουμε τώρα γιατί άμα βάζεις νερό στο κρασί σου, αν κατεβάζεις τον πύχη χαμηλά, mm. προκειμένου να γίνει κάτι, τελικά θα βρεθείς στα ίδια... και χειρότερα. Θα έχεις χάσει και πολύτιμο χρόνο, έτσι. Θα απαξιώνονται και οι ελπίδες σου και ένα κόσμο, σου ένα κομμάτι κόσμο αποστατεύεται mm -hmm. Σου λέει εντάξει μια από τα ίδια είναι Όλοι τα ίδια, οπότε πηγαίνε mm -hmm. στο σπίτι σου πούμε, Και επέλεξε την τακτική του στρώθου καμιλισμού Που αντί να χώσεις το κεφάλι σου στην άμμο Το χώνεις στην τηλεόραση Οπότε τελειώνεις mm -hmm. είναι, η, η, η σύγχρονη μορφή αυτοκτονία σήμερα Έτσι. Λοιπόν, και λέμε Τι νόημα έχει και τι νόημα γιατί έχω δικά της σχόλια ειδικά των ανθρώπων που είναι στο, από τη βάση να το πούμε έτσι, των καμένων Ελλήνων που λένε το εξή, που στρατεύονται με τον αρχηγό τους ας πούμε, ενάντια στον, στους, στους, στους, στους άλλους ναι. Ναι. εγώ ρωτάω το εξή ποια είναι η διαφορά mm -hmm. για ψάξτε το λιγάκι πέρα από τα συναισθηματικά που κατανοητό να υπάρχουν. Mm -hmm. το συνέστημα δηλαδή mm -hmm. με ποιον είμαι πιο έτσι αισθάνομαι πιο άνετα εντάξει εδώ δεν πάμε να κεραστούμε Περγαμόντο Πάμε να δώσουμε μάχη Το θέμα είναι και ο τσαμπουκά, Γιατί αυτό πουλάει λέει ο κύριος Κεμένος Πρόσεξε τσαμπουκά Ότι εγώ έχω τσαμπουκά και θα τα διαλύσω όλα και θα κάνω και τα ναι. λοιπά Ναι παιδιά α ας τον δούμε Να τον αναλύσουμε και αυτό το τσαμπουκά <laughs> Εγώ λέω πριν το κάνουμε αυτό <laughs> Γιατί πρέπει να κατεβούμε τόσο χαμηλά α. Γιατί δηλαδή θα πρέπει να βάλουμε τόσο νερό στο κρασί Για ποιο <laughs> λόγο γιατί πρέπει να πάρεις τη θέση υπέρ του ενός ή του άλλου, αφού έχουν ίδιες λογικές, ίδιες νοοτροπίες, ίδιες θέσεις. Λοιπόν, τους, γυρίστε τους στην πλάτη, αυτό είναι. Και στη μία και στην άλλη. Εγώ πιστεύω Δεν ότι, πρέπει, ότι κάποτε και μέσα στα πολιτικά κόμματα πρέπει να, να εισήσει αυτό το πράγμα. Αυτό, αυτό που λέμε για όλο το λαό, πάρτε την τύχη στα χέρια σας. Λοιπόν. Είναι πολύ απλό. Ε, νομίζω ότι ο, ο, ορισμένοι το έχουν κάνει ήδη, για παραδείγμα. Λοιπόν. Ορισμένοι λένε, εντάξει. Δεν μου θέλεις να μ' ακούσεις φίλε μου, οργανώνω εγώ μια πρωτοβουλία πολιτών και πάω μπροστά να παλέψω για την ιστορία, εγώ δεν σας λέω λάτε στο ΕΠΑ μας. Αλλά κάν το έτσι, uh -huh. απαλλάξω από την οσυρή επιρροή αυτού του παλαιοκομματισμού που σου λέει ο βουλευτής κάνει ό,τι γουστάρει. Uh -huh. Και να πάει να πνιγεί ο ψηροφόρος, ο παδός ή το μέλος, γιατί μήπως δεν το ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί που στατεύονται σε αυτά τα κόμματα. Το ξέρει πολύ καλά mm -hmm. και ο κομματικό μηχανισμό μετά γιατί έχει τα λεφτά, έχει την προβολή, έχει τη... οπότε σίγουρα πειθαρχήσει. Mm -hmm. Δεν το είδαμε τον Ζουνίδη, ο οποίο βεβαίω παραπληκτό μου λέγανε οι θερακιότερε ότι δεν τολμάει να κυκλοφορήσει mm -hmm. τη τώρα. Μετά τι διαπιστώσει που έκανε, λοιπόν, ξέρω. Ναι. αλλά θέλω να πω πολύ δε περισσότερο και από τον κόσμο των uh, κάμενων έγινων. Mm -hmm. Και του λέω έτσι του με συγχωρείτε δηλαδή, γιατί τι ανεξάρτη είναι, πού είναι η ανεξαρτησία. Για να την καταλάβω και εγώ δηλαδή. Άμα είσαι εξαρτημένος από ό,τι είναι κομματικό μηχανισμό, τότε τι σου ανεξάρτητος είσαι. Για ποια ανεξάρτητη Ελλάδα είσαι, μιλά. Δεν βλέπω τίποτα. Τι, ή, ε, Τώρα, εξαίρεση, απέναντι σε αυτού τώρα, στην κόντρα που θα υπάρξει και που να. θα γιγαντωθεί ε ε και θα βρεις θα μπουν και άλλοι βουλευτέ στο παιχνίδι, <στοντική> θα μπουν και άλλα στελέχη στην <στοντική> ιστορία αυτή. Πώς ξέρετε τώρα, θα αρχίσουν τα ριζοπαστικές ε, ε, ε, ε, ε, ε, φαφαρόνικες Τοποθετήσει. Τον άκουσαμε το χθε του κυρίου Καμένο ή μάλλον το διάβασα ε, που λέει α πούμε να διαγραφεί το επονείο του πως. Πε πώ. Mm. Και δεύτερον, πε πώ θα γίνει εντό ευρώ. Να μου το εξηγήσει κάποιο, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Mm -hmm, mm -hmm. Πέρα από τι νομικίστικες μπαρούφε του κυρίου, κυρίου πε ο βουλευτή του. Πες το, Συρίζα. όχι του ψευδούς καμέ... ναι, το κανόνους τους κύριες Μαριάνα νομικές μαριά. με, θα όλες. πάμε να διαπραγματευτούμε και εμείς θα τους κολλήσουμε τον τείχο γιατί έχουμε καλά επιχειρήματα και ανοησίες τέτοιες που <Και> μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος με, οικονομικό, με <Και> οικονομική με. λογική πώς θα αντέξει μια Ελλάδα στη σημερινή κατάσταση και α εξαιρέσουμε τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ας τις βάλουμε στην άκρη mm -hmm. γιατί είμαστε και πολύ την πιντεράδες ας το mm -hmm. αυτό mm -hmm. στην άκρη με οικονομική λογική μπορεί να μου εξηγήσει κάποιο πω θα αντέξει η Ελλάδα σε αυτήν την κατάσταση μια διαπραγμάτευση τύπου διαγράφω ο υπονίδης το χρέος εντό ευρώ mm -hmm. γιατί ξέρω ανθρώπους που λένε να μείνουμε στο ευρώ και να τα βρούμε Ξέρω ανθρώπους που λένε μονομερή διαγραφή του χρέους και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να φύγουμε το ευρώ. Αλλά ανθρώπους ειδικούς δηλαδή, οικονομολόγους ή νομικούς στη διεθνή κοινότητα που να λένε διαγράφω χρέος μέσα στο ευρώ το... δεν έχω συναντήσει στήμερα. Ε, ε, σε έχουν, τη, σε αυτό το έχουν πλανήτη. Το, έχουν το μυστικό εδώ κάποιοι, ναι. Με, στον πλανήτη δεν το έχω συναντήσει <laughs> αυτό το πράγμα. Μόνο στην Ελλάδα ακούτε τις μπαρούφες. <laughs> λοιπόν γιατί όλοι ξέρουν ότι μονομερείς διαγραφή τέτοιου χρέους μέσα στο ευρώ δεν είναι δυνατόν να γίνει. Δεν μπορεί να συμβεί. Εντάξει. Λοιπόν, και έχει ένα πολύ έξυπνο μαθηματικό, μα, μαθηματικό πρόγραμμα που το στέλνει κάποιος mm -hmm. συναγωνιστής. Ε, στο ίντερνετ, είναι ένα, μια προσπάθεια να εξηγήσει με μαθηματικά το οικονομικό πρόβλημα της χώρας και εξετάζει τα ενδεχόμενα και καταλήγεις την πρόταση του ΕΠΑΜΤ Αμερικανός είναι ο άλλος, μαθηματικός είναι ο άλλος. Ναι, α, δεν είναι το θέμα, λοιπόν, είναι το θέμα νο... αυτό ναι, Ακολουθεί ναι, την τη μαθηματική, τι λογική, λογική δηλαδή ναι, ναι. λογική, πού πας <σχε> Λοιπόν, γι' αυτό και ο Τσίπρας mm -hmm. Επειδή αν μη τι άλλο οι του γνωρίζουν ότι στο ευρώ δεν ούτε ράμι Τι λέει, mm -hmm. να τα βρούμε με τους δανειστές και οι θα τα βρούμε και οι βενεστές να μας διαγράψουν το χρώμα. Να μου το και ένα νομιστικό να, να πάω αύριο ναι. στην τράπεζα να το κάνω. Ναι, ναι, ναι άστο αυτό τώρα. Το πώ θα γίνει. Το πώ ναι. θα γίνει. Είναι για να ρίχνουμε στάχτη στα μάτια του κόσμου. Mm -hmm. Έτσι. Και ναι, ναι. ναι το βαθέο σπασόκ έχει όλα τα στάχτη στα μάτια του. Οπότε δεν έχει λόγο. Λαγιωτική και έχει. Mm -hmm. Οπότε γιατί να μην ψηφίσει. Στο κάτω Αυτό ο, ο μηχανισμός έφερε την Ελλάδα στη χρεοκοπία έτσι, mm. Λοιπόν, ο Κοσμάκης όμως το ρωτά στο κοσμάκι, γι' αυτό σας λέω, αν θέλετε να πιάσετε κάποιον να δείτε αν λέει αλήθεια και, αν δεν είναι, και ότι δεν είναι απατηγονάς, ρωτήστε ότι θα κάνει με το χρέος και πως θα το κάνει αυτό εντός ευρώ. Mm. Γιατί εκεί ξεφρακώνονται mm. άπαρθες. Μπράβο. Λοιπόν, Σε όλα τα άλλα ξεκλειστράνε. Δεν γίνεται κάτι. Δεν τίποτα. Ναι, ο δέκα φορές πάνω <laughs> θα γυρίσουμε όλα πίσω θα αποκαταλύσουμε τις φορολογικές αδικίες ναι. πήγε στη Λάρκο και κ. Τσίπρας και λέει θα εθνικοποιήσουμε το εθνικό πλούτο ναι. πως μέσα στο ευρώ στην ευρωζώνη με ανοιχτές αγορές με καθεστώς ιδιωτικοποίηση των πάντων που δεν επιτρέπουν ούτε καν κήρυξη εθνικοποίηση υπαρξών κρατικών επιχειρήσεων. Ε, θα τα ανακαλύψω όταν γίνει εξουσία αυτό. Και θα το χρησιμοποιεί πλέον ω εξουσία. Ούτε εμεί θέλουμε, yeah. αλλά yeah. για να μείνουμε στο ευρώ δεν μπορούμε. Αυτό Πρέπει λέω, να κάνουμε τίποτα. Κοντάς... Αλλά άστο αυτό. Επειδή είμαι μαζί και ο Γαμμένο, α πούμε, με πιο προθυμένη θέση. Ναι, yeah, ναι, yeah, σωστά. Ότι πάμε λοιπόν, σε ερώτηση. Πέρα από το ότι είναι, είναι λάθο ιστορική μετάφραση του odious debt, odious σημαίνει απέχθε mm -hmm. και όχι αλλά δεν έχει αυτή είναι η μετάφραση του κύριου Μαριά, είναι το ελάχιστο που μπορεί να, να ασχοληθεί με αυτό. Λοιπόν, μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος ο αυτούς τους κυρίους πώς μπορεί να γίνει εντός του ευρώ. Κουίζ. Ξέξε. να μας το εξηγήσει, ναι. γιατί μένα με έχουν πρήξει για το απάντηση. πώς θα γίνει με το εθνικό νόμος μου ναι, τι θα γίνει ναι, ναι, με εκείνο ναι. αν, θα πα, αν θα έχουμε σερβιέτες Α, αν θα, θα έχουμε ναι, ναι, μπιλίνο ναι. και απαντάμε σε βαθμό λεπτομέρειας λες και έχουμε την εξουσία ναι, ναι, ναι, ναι. λοιπόν, ωραία και καλά κάνουμε mm -hmm. αυτοί δεν μπορούν να μας κάνουν τον κόπο να μας εξηγήσουν πώς πώς όχι εγώ θα, βρω, θα βρεθώ μπροστά στην, και με τα δασα, δα, δια, δασιά στήθη μου mm. θα κομπλάρει oh, μπέρχελ. <laughs> έτσι, <laughs> λοιπόν, και θα αποκτήσει πό, πόδια ο έμπλε. Mm. Λοιπόν, ηρεμία, mm. Πέστε μας πώς mm -hmm. θα γίνει σε αυτή την That's κατάσταση κατάρρευσης that. ελληνικής οικονομίας, με αυτή την καλπάζουσα ανεργία, εξαθλίωση και αποεπένδυση, πώ εσύ θα πας να διαπραγματευτείς, και όσο σίγουρα πραγματεύεσαι πόσοι θα έχουν αυτοκτονήσει στην Ελλάδα. Πόσε χιλιάδε. Γιατί πού θα βρει τα λεφτά να κάνει ανάταξη τη οικονομία. Πού. Από πού. Καλά. Μην μη θυμηθεί τα παλιά που τα ξύχασε και ο Ιωσκοχαμένο που ζητούσε εθνικοποίηση τη τραπέζη Ελλάδο. Mm. Τρία κουλάκια ναι. κάθονται mm. και Νικολό που πήγε. Λοιπόν αυτά τα πράγματα με εντό του που μάλιστα. Δηλαδή, και μάλιστα ενός ευρωσυστήμοντος που έχει αποφασίσει ότι πάμε σε ομοσπονδία Άμπρα Και το βλέπουμε κάθε μέρα έτσι προστίθεται και ένα κομμάτι βεβαίως, που πας κάθε μέρα Αυτό κάθε είναι Κάθε μέρα, μέρα, κάθε μέρα Δηλαδή είναι πολύ γοργοί οι ρύθμοι προσεθήτη κατέρφηση Ναι γιατί, γιατί έχουν βάλει σαν στόχο το 2015 ναι. να υπάρχει η Ευρωατλαντική Ενώση Μάλιστα Άρα είναι αυτό που λέμε πώς τα βρήκε η Αμερική με την Ευρώπη. Ακριβώς. Έχουν βάλει σαν στόχο τότε ότι να υπάρχουν οι συνθήκες και οι κατάλληλες, να έχουν υπογραφεί οι συνθήκες και ταυτόχρονα οι κατάλληλες διαπραγματεύσεις να έχουν προχωρήσει ώστε οι Αμερικανοί να συνδέθουν με το Ευρώπη. Λέρω, λοιπόν, καταλαβαίνουμε τι έχει να γίνει το επόμενο διάστημα και με τι ταχύτητα και εμεί με τι ασχολούμαστε τώρα. Εμείς ασχολούμαστε με 300 ανθρώπους βουλευτέ, οι οποίοι ανακυκλώνονται είτε υποτιθέται ότι δημιουργούν νέα σχήματα, είτε φεύγουν από το ένα και πάνε στο άλλο, έτσι. Και ο κόσμος αντί να τους παύσει όλους αυτούς. <Σινήλυμε> δεν τους <πάυσεις> κανονικά, <Σινήλυμε> δηλαδή, να τους παύσει κανονικά δηλαδή. Σ... Να πάνε στα σπίτια τους όσοι από αυτούς είναι αθώοι και <Σινήλυμε> δεν έχουν εμπλεκεί στις διάφορες ρεμολές. <Σινήλυμε> Όχι στο σπίτι τους, θα το πούμε <Σινήλυμε> <πάνω> μετά εμείς. Αντάξει, <Σινήλυμε> okay. ας πάνε στο σπίτι τους, πρέπει να πάνε στο σπίτι τους. Είτε ο, λοιπόν συνεχίσει ο κ. Μαρκόπουλος στο καμένο, είτε πάει στη Νέα Δημοκρατία, είτε εγώ σα λέω φτιάξει δικό του νέο κόμμα και θα έχει αλλάξει. Ας θυμηθούμε. Δεν μπορεί να ξεχνάμε τόσο εύκολα. Γι' αυτό καταλαβαίνουμε. Ελπίζω να καταλαβαίνουμε Αλλιώς θα μας κοστίσει τη χώρα και τον εαυτό μας Καταλαβαίνουμε γιατί δεν πρέπει να βάζουμε νερό στο κρασί mm -hmm. Καταλαβαίνουμε γιατί δεν μπορεί να κατεβάζεις τον πύχη Δεν μπορείς να κατεβάζεις τον πύχη Άντε μου δεν πειράζει μω. Εντάξει και αυτός τώρα κάνει Κι ας τα μπορούν το κλώνει η κιάπα Κι ας τα κάνει άνω κάτω Έχει μεγάλη σημασία κρίνεται η τύχη μιας ολόκληρης χώρας και ενό ολόκληρου λαού δεν είναι, δεν πειράζει ας γίνουμε και αυτή την άνοιξη κόψω Έ, δεν τρέχει τόσα χρόνια το ίδιο είμαστε mm -hmm. το αντιλαμβανόμαστε και το θέμα είναι πως να επιλέξεις ποιος είναι ο σωστός και ποιος λάθος πως να επιλέξεις παναθεμάμε. τι ίδιε θέσει τι ίδιε λογικές mm -hmm. τα ίδια πράγματα απλούστατα οι ατζέντες αλλάζουν, οι προσωπικές. Okay. Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται όλοι. Απλά τώρα βλέπουν ότι ο κ. Σαμαράς κάτι έξω έξωθεν. Mm -hmm. Θα αλλάξει το κόμμα του. Το κόμμα, θα το ξέρω πώς θα το ονομάσει. Θα ενσωματώσει και το ότι Πακιστανό και Αυγανό έχει μείνει στο Πασότ. Mm -hmm. και Θα δείξει ένα νέο κόμμα. Εκεί λοιπόν ποντάρουν όλα αυτά τα στελέχη που θέλουν να αρπάξουν ότι περισσεύει από την παλιά δημοκρατία και να φτιάξουν ένα νέο κόμμα. Και το δεξιό που να φράζει ε, το, τη μετακίνηση των ψηφοφόρων πως δημοκρατικές πατριολογικές θέσει, εγώ αυτό θα λέω, όχι πως τα δεν έχει νόημα να πάει πως θα δημοκρα... Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Πώς θα τους φρενάρουμε. <χω> και τώρα γιατί, για ποιο λόγο να πω εγώ ας πούμε ότι η τάπα Καμένος, είναι καλύτερη από την τάπα Μανώλης με ελάχιστη ζωής οτιδήποτε άλλος. <κυρίζει> γιατί, ποια είναι η διαφορά. Ποια είναι η διαφορά. Επιτουσίας πολιτικά... <κυρίζει> πολιτικά με αυτό τον λαό. Η οποία όλοι αυτοί είναι μια παρέα έτσι. ήταν, ήταν και χρόνια. Ναι. Και ματήρες, όταν, το... λοιπόν... όταν εμείς, να το πούμε και η νύχτα, γιατί πάντα και μάταις έτσι, οπότε δεν μπορεί να πηγαίνει ένα τίποτα. <κυρίζει> λοιπόν, όταν τους είχαμε πει... Εμείς δεν εμπιστευόμαστες εδώ το τσούρμο που φαίνεται μαζί σου. Mm -hmm. Λέει ούτε ούτε εμπιστευόμε. No. Και του λέω συγγνώμη συγχωρείς τότε γιατί του κάνεις. Yeah. Αναδείξε νέα παιδιά. Νέο κόσμο. Αφτάρτος. Ε, λέει ναι, λέει. Άμα όμως δεν το κάνει αυτό το πράγμα δεν θα έχω χρόνο στην τηλεόραση. Mm -hmm. Μεγάλε... Έτσι είναι τα πράγματα. Υπολιτεύεσαι με τον κόσμο μαζί με τον κόσμο. Υπολιτεύεσαι με του αλαβούζους, του μπόπολε και του άλλους. Mm -hmm. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θέλατε, έστε και παθέστε. Από εκεί και πέρα όμως το πρόβλημα είναι το τι θα απογίνει αυτό το κόμμα, πόσο προσοπικά με διαπέρι και δεν νομίζω διαπέριγαν, ναι. αλλά για τον κόσμο, λέω. Ε, μήπως έπαιξε το ρόλο έτσι και αλλιώς αυτό το κόμμα. Δεν ξέρω, μπορεί. Λέβαια, δεν δηλαδή, ξέρω. θέλω να πω την εποχή που δημιουργήθηκε, Δημήτρη. Ξωστά. Πήρε έναν σημαντικό κόσμο την εκπάνωση μιας όρκης ξεκάθαρα πατριωτικές και δημοκρατικές oh. θέσεις που έτσι αλλιώς τις είχε ναι. και είχε την αυταπάτη απλά ότι ο κ. Καμένος το πάει πιο λαου-λαου ναι. ώστε να καταλήξει σε αυτές τις θέσεις με, με αυτά τα περίφημα πατριωτικά ότι ούτε δεξιά ούτε αριστερά, ούτε εγώ ούτε ναι. πατριώτες και ναι. πάλι μαζί Μπράβο, <κλήρως> λοιπόν, θέλω να πω ότι μην ξεχνάμε το... Το... Το, το αρχικό ποσοστό που πήρε, να γιατί σκάτι. αυτό είναι τα πραγματικά Die ποσοστά ξυδελ... έτσι. Η συνδυντική συμφία των ψηφοφόρων του κ. Καμένου είναι ανάντια και στο ευρώ και η πέτσι που είναι μονομέλου διαγραφής του χρέους. Αυτό είναι σαφέστατο. Λοιπόν, όχι δεν είναι μόνο από προσωπική εμπειρία που το ξέρω, το ξέρω <χ> <χ>, και από μέτρες κτλ. Και όλη αυτά πάτη ήταν ότι ο κ. Καμένος είναι ειλικρινής, που δεν το αφιβάλλω, αλλά και μεθοδευμένα θα, το κόμμα τους θα προ, αποσυκεί αυτέ αυτές τις θέσεις Κολοκύθια με τη λίγανη mm -hmm. γιατί δεν μπορεί να κάνεις με παλιά υλικά νέα οικοδομή δεν γίνεται mm -hmm. δεν γίνεται λοιπόν από εκεί και πέρα όμως να φτιάξει δηλαδή ένα νέο κόμμα το οποίο θα γυρίζει σπαστικές θέσει με ανθρώπους που είναι άκρο συντηρητικοί mm -hmm. άκρο συντηρητικοί λοιπόν οπότε πρέπει να πάρεις την αποφασή σου ή θα σέρνεσαι υπόλογο για κάθε κίνηση ενός αρχηγού που δεν τον έχεις εκλέξει δεν έχεις λόγο επάνω του και ο δικός του λόγο είναι τόσο αμετροεπή που δεν ξέρει θα σου πει σωπί αύριο αυτό που είπε ο κ. Μανολής, έχει δίκιο αλλά ξέρει το τι υποστείζω έτσι αυτό το πράγμα δεν ξέρει θα πει το πρωί αν αυτό είναι που, που θα το επαναλάβει το μεσημέρι και αν τελικά πώ θα καταλήξει το βράδυ αυτό είναι αλήθεια αλλά έτσι ξέρει να πολιτεύει τον κ. Καμάντος λοιπόν δεν καταλαβαίνω α πούμε γιατί θα πρέπει να κρέμεσα από αυτό. Ή την πατρίδα ή τον καμμένο μπροστά. Ένα από τα δύο. Ναι, δε δεν χωράνε. γίνεται και τα δύο. Δύο καρπούς για κάτω του για μας χάλη δεν γίνεται. Λοιπόν, θα... Και δεν λέμε τώρα να αλλάξει ο καθένας την ιδεολογία του προς Αλλά ρε παιδιά. Ρε παιδιά. Σε όσοι... Αυτά που άκουσα εγώ στην, που διάβασα μάλλον ναι. και από την κοινωτική τους ομάδα. Τι δύο. Τέλος πάντων. Διάφορες, της ναι. δεμή σε ζώνα που έκανα. Και όντως πραγματικά, ρε παιδιά, γίνεται, γίνεται οργισμένη τοποθέτηση, πες ας πούμε ότι γίνεται μια συνωμοσία να σου πάνω το αρχήνει ηλίκη, να το δεχτώ. Έτσι ξέρουν αυτά τα κόμματα, αλλά λειτουργούν, λογικό, ενέξεις και συνωμότες. Ερώτηση, σηκώνεις και φεύγεις. Αντί να τους αντικρίσεις να τους πεις, δηλαδή, θέλετε μακείς να τα το νόμο. Πάμε, πάμε σε συνέδριο ναι. να σας πω εγώ πόσα, όχι του Αγίου Ποτέ, ποτέ αύριο ναι. το πρωί, σε η διαδικασία πώ συνέδρια έστω, ή μια συνδιάσκεψη, να, να έρθει ο κόσμος μέσα, να πει την άποψη, να μιλήσουμε εδώ, καθαρά όλοι. Οι τοποθετήσεις που έγιναν, εκατέρωθεν, είναι για, είναι για βρούβες, είναι για αστεία πράγματα. Mm -hmm. Πώς να επιλέξεις. Λοιπόν, ε, θα κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο ε, αλλά ήταν ανάγκη να πούμε κάποια πράγματα γιατί είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο, έτσι, πέρα από, τα, από τις γελειότητες που θα υπάρξουν και όλα αυτά τα ξεκανιάσματα. Το επόμενο διάστημα το Ά... τι ναι, ναι. <υ Europeans> έχει ακουστεί. Απλά πέρα από το να γελάτε, να, το θέμα είναι να προβληματιστείτε κιόλα. Γιατί αυτά τα, τα δημιουργείτε εσείς, έτσι. Λοιπόν. Και, και, το, και το σημαντικό το είναι αυτός ο κόσμος που ξεγελάστηκε και πήγε εκεί πέρα, δεν μπορεί να είναι ένας χαμέ αυτός ο κόσμος χρειάζεται. Χρειάζεται στον αγώνα. Yeah, yeah. Και τέλος πάντων κάπου, τον πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Τι είμαστε ρε παιδιά. Σκύβαλα. Έτσι μας έχουν καταντήσει και έτσι πρέπει να είμαστε. Mm -hmm. Μπροστά. δεν χάθηκε τίποτα. Okay. Μπροστά μας είναι ο αγώνας. Να πετάξουμε στην άκρη όλα τα ξεφτισμένα α, λάβαρα του παλαιοκομματισμού και να πετάξουμε μπροστά. Εδώ Έλερο, όλοι ποιά, το όνομα που θα δεις θα γίνει και με το ΣΥΡΙΖΑ. Ε, θα πούμε και το ΣΥΡΙΖΑ με τα χωρί εννοείται τι θα γίνει. Λοιπόν, ε, θα επιστρέψουμε με την επανάγορα ομολόγο. Mm -hmm. Θα επιστρέψουμε και με ΣΥΡΙΖΑ και mm -hmm. με άλλα. Ε, θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι, σε ελάχιστο φοροτιμή στον άλκα λακαίο Άλ Άλ Άλ που πέθανε χθε σε ηλικτα ετών. Καλού στα φίλε. Ναι, ναι άλκα Άλ Θα ακούσουμε ένα από τα χαρακτηριστικά του κομμάτι που έχει γράψει. Ε, και, α, έτσι, μια και μου θα το αφιερώσω στον Κυριάκο από την Ολανδία. Να σε καλά Κυριάκο. Χαιρετήσουμε τα και από εμάς. Λοιπόν, εδώ είμαστε εκπομπή ΑΕ. Ακούσαμε ένα από τα χαρακτηριστικά κομμάτια που έχει γράψει ο Άρκη Αλκείο. Θα ακούσουμε άλλο ένα στην εκπομπή και το δεύτερο θα είναι αφιερωμένο σε αυτό το μεγάλο στοιχουργό, τον ποιητή που, που δυστυχώ χάσαμε χθε, τα 63 του χρόνια. Πολύ νωρί θα έλεγα. Λοιπόν, θα απαντήσει τώρα σε μία ερώτηση πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα, όσο θε... σου δίνει όσο χρόνο θέλει, δεν <laughs> μιλά να <και> τη <laughs> γιατί έχουμε και άλλα ζητήματα. Εδώ λοιπόν ο φίλος ε, ε, εκπομπή, ο φίλο, λέει: Αφού έχουμε τέτοιε πολιτικέ αλλαγέ πρώτων πυλών, έτσι που φαίνονται, ε, σε ρωτάει πώ θε... βλέπει ότι το ΕΠΑΜ θα προχωρήσει μπροστά σε αυτέ τι αλλαγέ και αν υπάρχει πρόθεση για πολιτικέ συμμαχί... συμμαχίε που έχουν τα διακυβεύματα του ΕΠΑΜ. Και ποιε είναι αυτέ, αν πάρει. Ε, ο φίλο είναι ο φίλο Λιμποριέσμιμο. Δεν ξέρω αν είναι ο Φίβος, γνωστός μου, σηκώτησε θέλετε. Να μας γράψεις Φίβος περισσότερα, λοιπόν. Λοιπόν, η ουσία είναι εξής, ότι εμείς έχουμε επιλέξει με μια συγκεκριμένη τακτική. Η τακτική αυτή λέει ότι πρέπει να αποτοστατήσει ο κόσμος, να γίνει ο πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Πρωταγωνιστής είναι αυτό οργάνωση, σημαίνει αυτό που λέμε σε κάθε την οργάνωση, να συμβερθούμε όλοι εκεί. Εκεί ήδη βρισκόμαστε και με ανεξ και με κομμάτια το ΣΥΡΙΖΑ, και με άλλες δυνάμεις, και κυρίως με πολίτες που αυτενεργούν Να. σε διάφορα μέτωπα, στα ζήτηματα κοινωνικής αλληλεγγύης, τα τοπικά προβλήματα, τα μεγάλα, τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν. Μάλιστα, όταν ήμουν στη Βέρεια έμαθα και ένα ζήτημα το οποίο δεν το έξερα. Mm -hmm. Μια τέτοια σιλο, ε, σιλο, συνένωση κοινής δράσης mm -hmm. διαφόρων κινημάτων και όλα αυτά τα πράγματα επέβαλε στην στη Κατερίνη το να αποτραπεί η εναπόθεση σκουπιδιών στον όλυμπο, ειδικά σε έναν ε, εξαιρετική σημασία αρχαιολογικό χώρο. Και πώ το κάνανε, μαζευθήκαν όλοι μαζί, βάλανε στην άκρη τι διαφορέ του και μπουκάρανε στο Δημοτικό Συμβούλιο και τα κάνανε πάνω του άπαντε. Με αυτόν τον τρόπο. Εκεί βεβαίω θα τα βρούμε και με Αλεξάνδρου Έλλη και με ό,τι θέλει. Και με εξαρτημένου mm -hmm. και εντό εκτό και επί τα αυτά και με μπουρκουμε, σουρκουμε, με ό,τι θέλει. Mm -hmm. Και σου, σου, σου, σου Mm -hmm. το, το ερώτημα είναι το, το ζήτημα είναι και δεν μας αφορά αυτο, αφορά αυτούς που ανήκουν σαν τις δυνάμεις θα το κάνουμε μαζί με τις ηγεσίε τους ή παρακενάντια mm -hmm. με χαρά βλέπω ότι και σαν τους Έλληνες αλλά και σε άλλες δυνάμεις κυριαρχεί το παρακενάντια εφόσον οι ηγεσίες τους τη βάζουν. Mm -hmm. και αυτό με κάνει να ελπίζω ότι οι πολιτικοί συμμαχιών του ίδιου του λαού από τα μέσα, δηλαδή από, από τα κάτω, κατά κύριο λόγο, που συναντιόμαστε ε, ακριβώς στα βασικά ποτάγματα που δεν είναι τίποτα άλλο παραξήγεται σαν αφετηρία η δημοκρατία όπως τη θέλουμε όλοι και ταυτόχρονα όπως την επιδιώκουμε όλοι στα πλαίσια το συλλογικό συλλογικότητων που έχουμε ή τις δράσεις του ήδη του λαού και φυσικά η μονομερή διαγραφή, η μονομερή διαγραφή του ιδιου του λαου και φυσικα η μονομερη διαγραφη του χρεους και την μόνο έτσι μπορεί να υπάρχει διαγραφή ναι. μόνο μονομερός και το φυσικά να φύγουμε από το ευρώ ώστε να μπορούμε να αρχίσει η ανάταξη της ελληνικής οικονομίας προς όφελος της του ελληνικού αυτά τα βασικά από εκεί και πέρα οικοδομούμε πάνω εκεί τα περισσότερα προβλήματα, τα ζητήματα που έχουμε, που υπάρχουν, τον τρόπο δηλαδή που χρειάζεται, την κοινωνική υποδομή δηλαδή που χρειαζόμαστε για να ανατρέψουμε τη σημερι... το σημερινό καθεστώ. Γιατί πώ να το κάνουμε, μην τρέφουμε αυταπάτε. Με ανατροπή θα φύγει αυτό το πράγμα. Ε, βέβαια. Νομίζω ότι πλέον κάθε μέρα που περνάει είναι και πιο ξεκάθαρο αυτό. Και ήθελα να πω στο θέμα και το Και συμμαχίων... Κάθε μέρα που περνάει σταθεύονται και περισσότερε δυνάμει. Mm -hmm equipe Πραγματικά. είτε είναι με πρωτοβουλία του ΕΠΑΜ που συντάσσονται και άλλε δυνάμει, mm -hmm. είτε είναι με πρωτοβουλία άλλων δυνάμεων ή yeah. πρωτοβουλειών που συντάζεται το ΕΠΑΜ. Δεν έχει καμία σχέση σε αυτό. Να πω μια τέτοια τελή... συνεργασία που, που γνωρίζω. Τι Δευτέρα, την επόμενη Δευτέρα είναι στο Κιάτο η, η πρώτη δίκη, νομίζω, που έχει το Δεν Πληρώνω ναι. που αφορά με τα διόδια. Ναι. Λοιπόν, και γνωρίζω ήδη το ΕΠΑΜ έχει ανακοίνωση ναι, στήριξη. Όχι, δε, δε, δε, δε αλλά... είναι θέμα, δεν είναι θέμα συνεργασία, είναι όχι, θέμα ότι στηρίζουμε αγωνιστέ. Μπροστά στην εξουσία που δέχονται τα κόμματα της κυβέρνησης. Το λέω επειδή δεν είναι μια πρωτοβουλία, δεν είναι μια πρωτοβουλία ναι. του ΕΠΑΜ, δεν είναι κανένα ναι, κανένα. Όχι, όχι. Δεν έτσι... υπάρχει ε, άλλου τύπου πολιτική ναι. συμφωνία. Αυτό που κάνουμε είναι το αυτονόητο. Ναι. Ε, εντάξει, είναι το αυτονόητο για σένα για το ΕΠΑΜ. Βλέπει όμω ότι δυστυχώ λειτουργούν έτσι οι άλλε χώρε. Γιατί αν αυτοί, λειτουργούσαν αν... θα είχαμε κερδίσει πολλά πράγματα. Εάν ήταν, α πούμε, ανεξάρτητε οι Έλληνες θέσει που δεν πληρώνω, πάλι θα το κάνανε. Και α μην εμφανιζόταν κανένα βουλευτή. Άμα δεν εμφανιζόταν και κανές βουλευτή δικό σου ακόμη καλύτερα. Λοιπόν, ε, ή ξέρω εγώ άνθρωποι πρωτοβουλίε που συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ ή οτιδήποτε άλλο, δεν μα νοιάζει σε αυτή τη βάση. Αυτό που μα ενδιαφέρει είναι το, το, το να κατανοήσουμε και να στρατευτούμε με βασικέ αφετηριακέ θέσει, αυτέ που είπαμε, και ταυτόχρονα με βασικό κεντρικό πολιτικό στόχο, την ανατροπή. Πώ θα γίνει αυτό, που συζητάμε τη γενική πολιτική απεργία. Δυστυχώ, δεν μα έχουν δώσει καμία άλλη δυνατότητα. Και η γενική πολιτική απεργία ό,τι και να γίνει θα γίνει. Όχι γιατί δεν το πιστεύει ή δεν το πιστεύει ή το πιστεύει ο κόσμος. Mm -hmm. Ο κόσμος πλέον δεν κινείται με βάση τι πιστεύει. Κινείται με βάση το τι είναι υποχρεωμένο να κάνει από τη θέση του. Mm -hmm. Και από την ανάγκη του. Και εμεί οφείλουμε να το έχουμε ξε, ένα ξεκάθαρο πολιτικό σχέδιο το πόσο στον ποπού ξεκινάει, ποια βήματα θα κάνει και πώ θα καταλήξει να απαλλαχθεί από την κρατομηχανή, τον Αρμαγεδόνα και το καθεστώς που, το, που τα έχει επιβάλει αυτά. Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν, με την ευκαιρία επειδή το ανέφερα, θα το ξαναπώ βέβαια, αλλά επειδή ανέφερα αυτή την έμπρακτη συμπαράσταση που, θα, που διοργανώνει το ΕΠΑΜ, σε αγωνιστές του Δεν Πληρώνω. Στο Πρωτοδικείο του Κιάτου, λοιπόν, στις 17 Δεκεμβρίου στις 9 το πρωί θα ξεκινήσει, εντάξει, δεν ξέρω ακριβώς πότε θα είναι η Δίκη, έτσι είναι μέλη του κινήματος του Δεν Πληρώνω. Να πούμε, λοιπόν, ότι όσοι θέλουν να βρεθούν εκεί, σε αυτό το χώρο του Πρωτοδικείου του Κιάτου, είτε από το νομοατικής, είτε από γειτονικού νόμου έτσι τη περιφέρεια. Λοιπόν, μπορούν να δηλώσουν την παρουσία και τη συμμετοχή του ε, στου ε, υπεύθυνου του Πυρήνα Ιλίου ε, ε, ο οποίο έχει πάρει και την πρωτοβουλία τη συγκεκριμένη δράση. Λοιπόν, ε, οι δηλώσει συμμετοχή. να στείλουν email στην γραμματεία και την διαγραμματίδα. Θα το δώσω το... εγώ εδώ και τηλέφωνα και, και email από βλέπω πρέπει να έχουμε. Λοιπόν, απλά να πω ότι οι δηλώσει συμμετοχή θα πρέπει να γίνουν μέχρι την 5η προκειμένου να κλειστούν τα πουλμαντα τα που θα μετακινήσουν τον κόσμο, έτσι. Mm. Ελάχιστη στιγμή συμμετοχή είναι τα 2 ευρώ. Ε, θα σας ανακοινωθεί από πού θα γίνει η αναχώρηση. Λοιπόν, ε, τώρα μπορείτε να πάρετε για να δηλώσετε συμμετοχή είπαμε την επόμενη Δευτέρα γίνεται η δίκη μέλη του δικάζονται στο πρωτοδικείο και άτου μέλη του δεν πληρώνω. Έχει να κάνει με το γεγονός που δεν πληρώναν τα διώδια, έτσι. Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ε, άρα επειδή και το ΕΠΑΜ προσπαθεί και θέλει να βρίσκεται εκεί σε συμπαράσταση ουσιαστική, έτσι. Θα βρίσκομαι και εγώ εκεί. Λοιπόν, να υπάρχει κόσμος εκεί. Θα είμαι και να... εγώ εκεί. Λοιπόν. Άρα, θα είμαστε και εμείς εκεί τη Δευτέρα το πρωί. Ε, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο 210-2614. Το ξαναλέω. 2, 10, 26, 14, 4, 42 από τις 6.30 έως τις 8.30 το βράδυ. Επίσης υπάρχει κινητό 69, 32, 31, 81, 71. 69, 32, 31, 81, 71 από τις 9 το πρωί μπορείτε να παίρνετε. Λοιπόν, θα βρω και το email και θα σα δώσω και ένα email. Ε, Παίνετε σε αυτό το τηλέφωνο και τη συμμετοχή. Το πολύ 2 ευρώ είναι το κόστο έτσι, είναι για τη μετακίνηση, δεν είναι κάτι άλλο. Για την ερχόμενη ε, Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου για να πάμε στο πρωτοδικείο του Κιάτο και να συμπαρασταθούμε στη δίκη που γίνεται. Λοιπόν, για τα μέλη του δεν πληρώνω. Ε, επειδή είπε θα σε πήγαινα αλλού αλλά δεν πειράζει, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Για την επαναγορά ομολόγων θα πούμε. Στη συνέχεια για να μην το διακόψουμε, είπε για την γενική πολιτική απεργία και γι' αυτό τώρα θα σε πάω στο Τσίπρα. Αναγκαστικά, Έχω εσύ το αφή. είπες δεν εγώ. Σου είπα ότι ο Αλέξης Τσίπρας φεύγει μεθαύριο το Σάββατο, ναι. αφού ξεκαθαρίσει εδώ τα διάφορα, θα τα πούμε αυτά. Λοιπόν, και πάει στη Λατινική Αμερική. Αργεντινή και Βραζιλία είναι οι δύο χώρε. Θα μείνει 10 μέρε εκεί. Με ρώτησε πριν για όταν θα κάνει χρυσή γυναικεί, δεν το γνωρίζω, θα, το, θα δείξει το πράγμα. Λοιπόν, ε... Στον Αμαζόνιο μαζί με τα ανακόντα Αυτά τώρα. Πο, πο, πο, πο, μου, θα φτιάξουμε και σενάριο. Λοιπόν, είναι επίσημη η επίσκεψη η επισκέψη που θα κάνει. Τώρα ε, θα έχει συναντήσει, λέει, με κορυφαία πολιτικά στελέχη και κυβερνητικού παράγοντε στι δύο χώρε και ε, αναμένεται ότι οι επαφέ δεν θα είναι μόνο εθνοτιπικέ. Εθιμο καθώ τι θα πάει να κάνει εκεί, να μάθει ο, ο κύριο Τσίπρα. Θα μάθει κιόλα. Θα μάθει mm. το εξή. Mm. Η κρίση σε αυτέ τι δύο χώρε, γιατί αυτέ οι δύο χώρε έχουν περάσει από σοβαρή οικονομική κρίση, Ωραία. Ναι, ναι. Λοιπόν, συνοδεύτηκε λέει και την υιοθέτηση νεωτερικών δράσεων τη αριστερά και των συνδικαλιστικών κινημάτων, τα οποία σε πολλέ περιπτώσει εγκατέλειψαν παραδοσία. Πάλι και και στράφηκαν σε πιο επικοδομητικές μεθόδου αναλαμβάνοντα π.χ. τη διαχείριση και λειτουργία παραγωγικών μονάδων οι οποίε παρέμειναν ενεργέ από μία στιγμή και έπειτα αφού κρίθηκε ότι η διακοπή τη λειτουργία με απεργίες και άλλα μέσα θα επέφεραν χειρότερα πλήγματα. Εσύ που μα τα λε αυτά είχε πάει πρώτα στην Αργεντινή και στην Βρεσίλια και τα είχε δει. Έχει τεχνογνωσία επειδή, ε, επειδή εδώ και πολύ καιρό στον κόσμο ότι μην κάνετε απεργία. Πάρτε στα χέρια σας την ε, παραγωγή. Έτσι. Δεν το λέει έτσι ακριβώς. Ναι, ε, τέλος πάντων δεν το λέει έτσι ακριβώς. Γιατί αυτό που λέει μπορεί να πάει αλλού. Α, δηλαδή. Πού. Έχω μια φεργοποιημένη επιχείρηση, τη φωτόνισες στους εργαζόμενους, βγάλω το, το, το, το πράγμα <laughs> και μας αυτό. Ναι. Γιατί κάτσε να δεις, υπάρχει ναι. ένα θέμα. Δεύτερον, στη Βραζιλία δεν έχουμε κίνημα καταλήψεων. Ή ναι. μάλλον στην Αμερική δεν υπήρξε ένα κίνημα καταλήψεων, ναι. αλλά υπηρξε ενα κινημα καταληψεων αλλα η οι εξαιρετικοί κυβερνητικοί παράγοντε που προέρχονται από το κόμμα του κ. Λούλα φροντίσανε με στρατό και αστυνομία και τσακίσανε ό,τιδήποτε εκφράστηκε με αυτόν τον τρόπο, συν του ακτύμπονε οι οποίοι είχαν ένα, πολύ, και έχουν ακόμη ένα πολύ μεγάλο ε, κίνημα ενάντια στου φάμε και στι μεγάλε πολιτικέ που σαρώνουν, ε, κόβουν δηλαδή το μεγάλο τοπικό δάσο του Αμαζονίου. Και εκεί πάλι ιδιωτικοί στρατοί, συν το στρατό. Τον επίσημο, στα το σύντηνα αστυνομία, την επίσημη του περίφημου α, ε, από την εποχή του Λούλα και τώρα της διαδόχου του κ. Λουόδεφη με το όνομά της, συνεχίζουν να κατασφάζουν Ινδιάνικες φυλέ και εκτίμονε. Άρα έχει να μάθει πολλά ο κ. Τσίπρα. Πρέπει να μάθει πολλά. Δηλαδή και αυτά και τα άλλα. Έχει ναι. να, ε, ανάλογα σε ποια θέση θα βρίσκεται. Ναι, ακριβώ. Σήμερα μιλά στην ειδωλευτική του ομάδα. Όχι πανεγελικά. Και μάλιστα το Σάββατο μέρα που φεύγει ο κύριος Τσίπρας θα συνεδριάσει και η νεοκλεγήσα πολιτική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ η οποία προέκυψε από την πρόσφατη συνδιάσκεψη ναι. έτσι, γιατί το κόμμα γίνεται πιο στενό τα οργανά του μαζεύονται βέβαιοι μου γίνονται ναι, πιο μα, λίγα, πιο λιγομελείς έτσι. οι σημασίες μου άρεσε πάρα πολύ mm. όποιος ήθελε ερχόταν και γίνονταν Πάμε για και μέλο. Και φυσικά όποιος ήθελε, δεν χωρίς να εκλεγεί από πουθενά, ερχόταν και γινόταν η συνέδροση Και μετά εκλεγόταν. Και το αστείο ήταν, βρέθηκαμε σε ένα κοινό πάνελ, με κάποιον έτσι, από αυτούς τους πολύ δημοκρατικούς ανθρώπους που ξέρουν τι σημαίνει δημοκρατία μέσα στο κόμμα, mm -hmm. και τι έκανε, σε όλη την ώρα, ας πούμε, είχε μπροστά του τα χαρτιά και σημείωνε ποιος είναι ο δικός μας, Ποιο άλλο είναι, δεν είναι δικός μας και μετρούσε πώς ήταν δική τα μας κουκιά. και πώ είναι τον άλλο. Τα κουκιά. Αυτά τα έχω σκυλοβαρεθεί από την εποχή που να στο κουκουέ. Ε, δηλαδή, και σκέφτομαι ρε παιδί μου πώ είναι δυνατόν 60 χρονών άνθρωποι mm -hmm. να, παίζουν, να κάνουν τα παιδιά παίζει εν το κομματικό νηπιαγωγείο ακόμη με αυτές τις λογικέ, δηλαδή έλεος τα παιδιά, έλεος. Και φυσικά φτιάξανε αυτό το πράγμα που φτιάξανε, mm -hmm. που συζητάσαν για όλα, για όλα, με εξαίρεση τι θα κάνουμε το χρέος και τι θα κάνουμε με το Ευρωπαϊκό Ένωση. Αυτό δεν, και δεν την αφορά Ευρωπαϊκή. την ισοκομματική διαδικασία. Αυτό να Αφορά το λαό. Θα το συζητήσει το... με το λαό, όταν το βγάλα, συζητήσεις βγάλα, ευρωπαϊκό. Βγάλαμε και μια διακήρυξη που μιλάει για όλα. Πολύ αναλυτικά και βέβαια τονίζει τον αριστερό μου χαρακτήρα και ταξικό μου χαρακτήρα του κυρίου ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου, πώς το λένε, ξέρω το σημείο, όχι, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το κόμμα, πώς το λένε εμείς ΣΥΡΙΖΑ, πέραμε. Α, ΣΥΡΙΖΑ πάλι, ναι ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ, δεν αλλάζει, απλά έφυγε στο τέλος και τα άλλη Το φύ και μένει λοιπόν, σκέτο, ΣΥΡΙΖΑ. Μια, Μια... Ναι. Να σκέτο. <laughs> αυτό ακριβώς. Λοιπόν, ε, το, το αλλά για ναι. το χρέος και το πώς, αυτό δεν διαβάζουμε πουθενά. Ε, αυτό είναι πλαν B και το έχει... Τι πλαν B. Πλαν C και τα <laughs> και... βανένα. Τι πλαν. <laughs> πλαν είναι. <laughs> <πλαν. laughs> λοιπόν, αλλά το σέμα, σέμα. για αυτό λέω mm. ότι είμαι ο ποιος δεν τοποθέτει σαν ζητήματα να προβληματίζεστε εντόνως για το που θέλει να το πάει. Εντάξει. Βεβαίως στην Κάτιαν μας έκανε τη χάρη ο κύριος Τσίμπλης και αναφέρθηκε ναι. διότι είναι σίγουρος ότι αν πάμε σε ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη θα το κουρέψουν το χρέος. Ναι. Εγώ φοβάμαι τι θα μας κουρέψουν και πώς θα μας κουρέψουν. Μια ιστορία μπορεί να μα αναφέρει και ιστορικό παράδειγμα τη συνδυάσκευση του 1953. Α, ναι, σε αυτό δεν αναφέρει κάποια, όλο αυτό έχει και αναφέρει αυτό και από εκεί αυτό πηγαίνει, είναι ξανεπιχείρημα. Επειδή κάτι... το προφανώς το διάβασε από μια μη κυβερνητική οργάνωση, mm. που το γράφει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άσχετο με το άθλημα, mm -hmm. φυσικό το επάγγελμα, αλλά θεωρεί τον εαυτό του ειδικό για το χρέος, επειδή τον πληρώνει ο ΟΗΕ να το παίζει ειδικό από το, το χρέο στα πλαίσια των επιδοτούμενων μη κοιόργανώσεων που παίζουν το ρόλο των ιεροποστόλων στη Λατινική Αμερική στην Αφρική mm -hmm. προκειμένου να επιβάλλουν τη λογική των δανειστών στου οφειλέτε. Αδέρφια, η Ερενέα, η λεγόμενη οικονομική συνδιάσκευση του Λονδίνου ήταν συμπλήρωση τη περίφημης συμφωνία τη Βόρνη του 1951 που μετέτρεψε σε αμερικανική και αγγλική απικία την Γερμανία, την Δυτική Γερμανία. Διαβάστε λίγο από εκείνη την εποχή. Ένα γραμμό του που δεν έχω χρόνο να κάτσω, να τα γράψω και να, να τα παραθέσω, να δει τι έλεγε το εικόνα μες στην εποχή. Να δεις τι έλεγαν οι γερμανικέ εφημένες σε εποχή που το έχω, έχω συλλογή ολόκληρη mm -hmm. αυτό το πράγμα. Να τα βγάλουμε εκεί, να διαβάσουμε και να ρωτήσουμε πάλι όχι πώς το μας πάντεις κάνει αλλά μην αφήσουμε πέ... τα ερωτήματα. Ναι, να ρωτήσουμε κάτι. Πώ είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος μιλάει εξ ονόματος της αριστεράς και της προόδου παράθεμάμαι να υιοθετεί λύσεις και λογικές είναι να προτείνει λογικές που ταιριάζουν μόνο σε απικιοκράτες. Πώς είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Πώς είναι δυνατόν. Και τέλος πάντων αφού έχει διεθνούς φήμης επιτελείο δεν δεύναμε. μπορεί να μας πούνε τα, τα καλόπεδα αυτά Να μας αναφέρουν ένα παράδειγμα Που έγινε Διεθνή συνδιάσκεψη για το χρέος mm -hmm. Και δεν βγήκαν κουρεμένοι οι λαοί Οφιλέτες δεν, δεν τους ισοπαίδωσαν Οι απικιοκράτες mm -hmm. Μπορεί να μας αναφέρουν ένα παράδειγμα Ένα Ένα Από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα Ένα όχι πολλά! Ε, ένα! Θα γράψουν ιστορία, το κατάλαβες. Θα γράψουν νέα κεφάλαια στην ιστορία. Το θέμα είναι το... ποιος θα πληρώσει. Ε, ε, καλά, για αυτό, το κι εγώ και οι υπόλοιποι. Αυτοί που ε, πληρώνουν καθημερινά. Γιατί ρε παιδιά πρέπει να έχει στομώσει τόσο πολύ ο εγκέφαλος. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί μόνι τόσο πολύ ο εγκέφαλος. Όταν ο άλλος σου λέει... Κουβεντιάζουμε τώρα έτσι. Mm -hmm. Είμαστε στη... Είμαστε... Είμαστε... Το, το λέω έτσι διότι κανονικά πέφτω σε ελεύθερη πτώση έτσι λοιπόν είμαστε στην άκρη του γκρεμού και σου λέει ο άλλος συζητάει η συζήτηση τώρα στο Σιριζά είναι η εξής όταν πηδήξουμε στον γκρεμό και φτάσουμε στον πάτο τι θα κάνουμε ακριβώς όταν θα είμαστε στον πάτο και τους λες αε φίλε για να πηδήξεις από εδώ έτσι σημαίνει σίγουρος θάνατος δεν έχει σημασία. Δεν μας απασχολεί αυτό τώρα. Μας απασχολεί τι θα κάνουμε όταν βρεθούμε στον το πάτο του βίκου. <κυρίζε> Είμαστε ακριβώς πάνω, ξέρουν, όσοι έχουν πάρει στο θαρράγγι του βίκου. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε ακριβώς επάνω, κοιτάμε το βάθος και λέμε «Αμα ρίξω βουτιά, <κυρίζε> πριν πώς θα το στον στο βίκο» <κυρίζε> Κρόουλ, ελεύθερο <κυρίζε> ή <πτιο. κυρίζε> Το ερώτημα είναι «Αν βουτίξω» Θα με βρώνουν στο δίκο Όσο <ΣΠΣ> και Ξέρω εγώ, λέω, <αυτοί ΣΠΣ> είναι <η> κουβέντα αυτή. <ΣΠΣ> πόσο, ρε παιδί μου, πώ να το πούμε. Ο εγκέφαλο εκτό από του νευρώνες που κάνουν συνάψεις έχει και διάφορα καναλάκια μικρέ απειρίε που κυκλοφορεί. Τόσο βουλωμένε είναι αυτέ οι απειρίε. Δεν κυκλοφορεί λίγο αίμα. Δεν ξέρω ρε παιδί, παιδί ότι τί, μου, δεν ξέρω να περιμένω. Ναι αλλά εδώ κινδυνεύεις. Αυτό ναι. είναι δεν κίνδυνος. Δεν πάμετος, το κίνδυνος, πάμετος. Ξέρετε την εγκεφαλίτη του Τζόλι Ρότζαρτ. αυτά και έναν τύπο που χαμογελάει γιατί του έχει πάσει στο γι' το λέγανε Τζόλι Ο χαρούμενο Roger, αυτό πράγμα, τέτοιο πράγμα είναι, έχουν βάλει μπροστά. Λοιπόν και εσύ τώρα, για το ύπτιο που θα κάνεις mm -hmm. στο βίκο ναι, ναι. λοιπόν αφού κάνεις βουτιά από τα 2000 μέτρα λοιπόν είμαστε σοβαροί ή μήπω θα φέρει κάποιο μαγικό χαλί ο κύριος Τσίπρας Gini. Η μαγική μπανάνα, δεν τις... ξέρω, α... έχει και α... μεγάλες μπανάνας στην Αργενία. Από την Αργενία και η Γραζιλία μπορεί κάτι και είναι. Λοιπόν, στην Αργενία έχει πολλά πολύ ωραία μάγκο. Ωραία. Και όπως έλεγε και ο... Και κάνει και ωραία τώρα και ο τα... Είναι ε? ο μεγάλος χώρος το να πιω κάτω. <laughs> <όταν> εμφα... <laughs> ξέρω, ό, ό, όσο υπήρχαν οι Θαγενοί με μάγκο... <laughs> Εντάξει, η αποικιοκράτηση ήταν μια χαρά. <Συσχελίδι> Όταν εμφανίστηκε λίγο με τα κανόνα και τα όπλα, τότε το επάγγελμα του άγγλου του αγγλικό δίκημα έγινε σαν επικίνδυνο. Λοιπόν, λοιπόν, ωραία, έτσι είναι, το... είναι αυτή η ιστορία. Έτσι, κάπως έτσι το βλέπει το θέμα. Μια και πρόκειται να πάει ταξίδι, να το έχει ναι, το κύριο ναι, Στίβρα. Έχει... Απάντησε και και μεγα... Υπάρχει και μεγάλη πηδή καρκίνο εκεί γύρω. Χρυστοφύλακα για όλα τα ξέχια. καλά και τα κακά. <laughs> ναι, <laughs> ναι, μεγάλη πηδή καρκίνο. Όποιο είναι εκεί. Δεν μένει την έφεση, α πούμε. Γρήγορα τώρα θα στο τώρα με νόμισμα, με ναι, να τα ξέρω, τα ξέρω, Λοιπόν, δεν υπάρχει όνομα γιατί λοιπόν λέγεται το βιβλίο. Χρήστο μου δεν υπάρχει ακόμα το όνομα το βιβλίο. Και να υπήρχε από τη στιγμή που ακόμα το πέρασμα δεν το λέμε. Λοιπόν, θα κυκλοφορήσουμε. Μέσα στα χρυσό για να κυκλοφορήσει. Λοιπόν, από πόρτα σε πόρτα <laughs> <laughs> θα κυκλοφορήσει και <Ευτόχι>. θα <laughs> σα το πούμε, θα γίνουν και χαπένη. Θα το αφήσουμε το βιβλίο. Ναι. Εγώ στην αγοριά θα το μάτι Χριστό. Πάμε σε βελτίω. Λοιπόν, εδώ μαζί στι 2.30 Δημήτρη Καζάκη Γεωργία στο στον ΑΡΤΕΦΕΜΣΟΥΣ 90,6 εκπομπή ΑΕ όπω κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Okay. Λοιπόν, ε, ο φίβο δεν θα μα αφήσει να κάνουμε εκπομπή, το έχει καταλάβει. Ο γνωστό φίβο. Ο, ο ο Φίβος yeah. ο τρομερό υπογραφεί τώρα, θέλω να σου πω. Λοιπόν, θέλει να μάθει, μάλλον θέλει να τον ενημερώσει λίγο περισσότερο. Όταν λε, λέει, ότι ο, ο λαό να βρεθεί στι γειτονιέ. Πού μπορεί, θα πάει κάποιο που θέλει να οργανωθεί στο, στο ενιαίο παλαιό μέτρο. Και πόσο λέει οργανωμένο είναι το ΕΠΑΜ ώστε να παρακινήσει το λαό που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε σύγχυση για τα πολιτικά κόμματα αριστερά και δεξιά τον έχουν προδώσει. Και πλέον το γνωρίζει ο κόσμο. Βέβαια, αυτό, γι' αυτό μιλάμε και βρίσκεται σε αυτή τη ε, ε, διαδικασία και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σε αυτή τη σύγχυση. Εγώ απλά να πω, φίγω και σε όλο τον κόσμο μας μα ακούει, ότι ο Δημήτρη Καζάκη συνεχίζει και πηγαίνει σε πολλέ γειτονιέ και σε περιφέρειες όλη την Ελλάδα. Είδατε από εδώ ανακοινώνουμε πολλέ φορέ. Και εκεί που γίνονται οι ομιλίε του Δημήτρη Καζάκη, υπάρχει το ΕΠΑΜ και η ΕΠΑΜΗΚΡΑΣ. Όχι, και μονά, μπορείτε να βρείτε. να και άλλε πρωτοβουλίε. Ναι, θέλω να πω το πολύ απλό, ξέρει, ότι είναι το πολύ φανερό και το πολύ απλό. Υπάρχουν πάρα πολλέ δράσει. Σε πολλέ περιοχέ Ελλάδα που διοργανώνονται από το ΕΠΑΜ, οπότε μπορεί να έρθει σε επαφή. Υπάρχει η σελίδα του ΕΠΑΜ, ΕΠΑΜ Θελάς Υπάρχουν πρωτοβουλίε που συμμετέχει Έτσι. το ΕΠΑΜ και που θα έχει αξί... αξίσει τον κόπο να συμμετέχει κανεί. Και γενικά έχουμε ανοίξει, ανοίξαμε στη γειτονιά κλεισμένο σα και σα περιμένουμε. Σωστά. Και α, θέλω σε παρακαλώ με αυτή την αφορμή, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να πάμε για την επαναγορά ομολόγων, θέλω να ευχαριστήσω, πραγματικά ε, ε, έχω συγκινηθεί από την ανταπόκριση δικηγόρων στο κάλεσμα που κάναμε μέσω της εκπομπής, να στελεχωθεί ακόμα περισσότερο και με περισσότερους ανθρώπους και νομικούς που ξέρω ότι μας ακούνε, που έχει η Ελλάδα και είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτή τη στιγμή, έτσι, Όντως στον αγώνα, που λοιπόν, που δηλώνουν τα στοιχεία τους, ε, προηγουμένου το να, το δούμε ναι, δούμε, και να και κάνουν ναι. προθελωτική εργασία. Και τώρα, και τώρα και να, πάρα να πάρα με την ιστορία τη ΔΕΗ, διότι εδώ πέρα δεν μπορεί να βγαίνει το ο Στουρνάρας και να λέει το Εθνικό Υπήρει ε, είναι, είναι διαταγής του Άρα έτσι το εντάξει, πρέπει να δούμε κάτι ας πούμε συλλογικό δηλαδή, ναι. να, δηλαδή τώρα πρέπει να κινηθούμε είναι πιο σημαντικό και να νομίζω η, η σκέψη του Νίκου του Καραβέλου ελπίζω mm -hmm. μας ακούει είναι πολύ σωστή αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι γίνεται ο καιρός να την οργανώσουμε και να την και να την κινητοποιήσουμε κάποιοι πρέπει να εκλάσσουμε άλλοι <Δελαια> δεν μπορεί να πάει έτσι αυτή η ιστορία. <Δελαια> να έχει δικαστήριο απόφαση ιστορίας και να σου λέει όχι εγώ υπηρετώ το εξυπηρετώ του εθνικό συμφέρον συνεχίζω παραβιάζοντας <Δελαια> ...και να και είπε ότι δεν είναι αρμόδιοι αυτοί το δικαστήριο για να αποφασίσει. Ναι ξέρω. Έτσι και άλλα πολλά τέτοια χοντρικά. Το μόνο αρμόδιο, το μόνο αρμόδιο δεν ξέρω κανονικά πρέπει να είναι υπόλογο. Είναι αυτό το δράμα, ρε παιδιμόρφια κοινό στο νομικό πλαίσιο συνταγματικό πλαίσιο που δίνει το δικαίωμα στον οποιονδήποτε υπουργεύει να λέει ό,τι θέλει, mm. να κάνει ό,τι θέλει και, και να, να είναι τελείως ασίδωτος ναι. και τελείως στο απειρόβλητο. Mm. Λοιπόν, αυτό πρέπει να, να, να τελειώσει μια και καλή. Μαχαίρι που λέει. Γι' λοιπόν. αυτό και λέμε για συντακτική έθρονο συνέλευση Λοιπόν, ε, συνεχίζεται η νομική. Θα το μάθει αυτό. Θα το μάθει στην και... Αργεντινή, αυτό Βραζιλία. Ναι. Εγώ συνεχίζετε η δικηγόροι, η νομική μην... που θέλετε να στέλνετε τα στοιχεία σας στο email τη εκπομπή αεψηλών. Παπάκι.gmail.com Θα έρθουν σε επαφή μαζί σας ε, άνθρωποι τη νομικής ε, αλληλεγγύης, από όλες τις περιοχές παιδιά, της Ελλάδος. Ε, όχι, όχι μόνο από Αθήνα, δεν θέλουμε μόνο αθηναίους νομικούς. Από παντού, από την Πιερία, από τη Δράμα, από τη Θεσσαλία, από την Πελοπόννησο, από την Κρήτη, από το Δωδεκάνησα, όπου παντού, περισσότερο από ποτέ είναι πολύ σημαντικό η νομική υποστήριξη αυτή την περίοδο. Γιατί ξέρουμε και πάντα θα υπάρχουν Πάντα υπήρχαν και πάντα θα υπάρχουν ε, Κάποιες φίλοι μας, κάποια νομικά γραφεία Που θα θυσαβρίσουν Και θυσαβρίζουν Από ανθρώπους Ή, οι οποίοι, ανάγκη, έτσι, έτσι, ανάγκη ακριβώς, λοιπόν, Αυτά θέλουμε να προστατεύσουμε Δεν είπε κανείς ότι δεν πρέπει να αμείβεται Ο δικηγόρος Φεβαίως, ναι. Άλλο λέμε άλλο, τώρα, άλλο το αντίστοιχα και στον ιατρικό κλάδο Γιατί από ό,τι μαθαίνουν και από πύριο ο ιστορίες που αυτή τη στιγμή σπράττουν από ε, ανθρώπου που πραγματικά έχουν βρει στην ανάγκη να μπουν σε ένα νοσοκομείο χωρί όμω να έχουν ασφαλιστική κάλυψη πλέον είναι ένα σωστός Έλληνες αυτοί στο να είναι ένα σωστός Η εκμετάλλευση πάει σύνδεφο ε, εδώ η ιατρική συλλογή θα έλεγα, η συλλογή των ιατρών οι ίδιοι οι ιατροί πρέπει να πάρουν την υπόσταση στα χέρια τους δηλαδή, δεν μπορούν να τα αφήσουν έτσι τους mm -hmm. αλλιώς θα, θα, θα πάρει κοινωνία την υπόσταση στα χέρια και δεν ξέρει και ο οποίος και δεν σώζεται η κατάσταση, παιδιά, με το σήμερα μαζεύουμε φάρμακα εδώ μια μέρα, okay, μια μισή, άλλη μέρα κάτι κάνουμε. Μισή, σε αυτές δεν δε σώζεται έχουμε έτσι. Απο, έχουμε πάρει απόφαση, δεν θέλουμε okay. να έχουμε καμία σχέση με τη φιλανθρωπία, καμία σχέση με οποιαδήποτε μορφή ε, φιλανθρωπίας. Γι φιλανθρωπία και αυτού, για και να συγκεκριμένες ακριβώς, αλληλικής... είναι, είναι για να στιγματίζει τους αναξιοπαθούντες και να τους οδηγεί στο περιθώριο, συνοδεία. Στο περιθώριο. Όλοι λοιπόν, εμείς θέλουμε να του βγάλουμε τους ανθρωπότες το περιθώριο γιατί πρέπει να διουλειώσουν τη ζωή του. Mm -hmm. Δεν μπορεί να είναι υποχείρια των συσυπείων και των κυκλωμάτων εκ εκμετάλλευσης δια της φιλαδροπίας. Είτε είναι κοινωνικά, είτε ιδιωτικά, είτε κρατικά. Λοιπόν, λοιπόν πάντως το... εγώ ξέρω, έχω το μυστικό. Για ποιο θέμα. Το γιατί πάει και ο Τσίπρας, δηλαδή για Αμερική. <laughs> <laughs> <laughs> το σκεφτότανε τώρα στα δελτίο. Για πες <Τελθοπος> ρίτε, δεν μπορώ να μην πω στον πειρασμό Ο Γιώργος Παπανπρέου τι ξέρει Σε τι είναι άριστος ε, Κανό. Στο κανό ναι, Γιατί ήταν λοιπόν, πολλές οι αθλητικές του δράσεις Ο Τσίπρας όμως θα αριστος? γίνει άριστος στην πυρόγα Θα <χλή> <χλή> μάθει πυρόγα Η Ινδιάννη των Μαζογονίων Ξέρω είναι εξαιρετική Τώρα δεν πρέπει να τους λέμε και Ινδιάννη Πάντως και στην ημερομηνία την κρίσιμη Δεν θα είναι εδώ τώρα που το σκέφτομαι στην Ελλάδα στην 21-12 δεν έχουν πει η Μάγιας Ότι είναι το τέλος Εμείς το ερμηνεύουμε έτσι Τέλος πάντων το έχουν πει η Μάγιας Με καν να το ξέραμε Λοιπόν, ότι θα έρθει το τέλος του κόσμου Έτσι λένε η συντομοσιολογίοι Έτσι λένε, ναι, εκφράζουμε εμείς Τι λευκοί, εκφράζουμε Δεν μου το ρώτης αυτό Το ξέρεις εσύ Δεν έχει σημασία όμως Υπάρχει μια ερμηνεία για μένα Μήπως έρθει το τέλος του κόσμου του κόσμου που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα okay. όχι, κα, όχι καταστροφής προσέξτε, yeah, ξέρω, όχι yeah. φυσικών, φυσικών καταστροφών άρα λέω μήπως του κόσμου που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα νομίζω, τις, νομίζω, νομίζω ότι η Ερμηγνία θα μας δοθεί από mm. το συνέβης το κουκουέ που θα γίνει η Αχ, μην το Μέχρι τότε μπορούμε να περιμένουμε στο σπίτι. Μας. Το, το σχολιάσεις αύριο, mm. γιατί έχω και ένα κουκουέρι... Ακροφή... Όχι, ήθελα να σχολιάσεις, δεν ah, το oh, oh. είναι ασχολίαστο. Oh, oh. oh, oh. Οι θέσεις no, που η του Κου... ένα πράγμα από μόνο... και τώρα μου λέει ο φίλος ο επιτροπής... λέει, κύριε Καζάκη, ένα σχόλιο για τη θέση του ένα πράγμα μπορώ να πω. το χαρτί που έχουν Ωραία. Α ήταν περιεκτικό. Δόξε ο Θεό μια φορά που ήταν δηλαδή μονολεκτικό. Έτσι, μία φράση, Τελείωσε. Λοιπόν, πάμε στην παναγορα ομολόγων γιατί κλειδώνει σήμερα κλείνει 5 εκατομμύρια του δισεκατομμύρια και λέω. Το ενδιαφέρον είναι οι επίσημες, ε, ε, οι, οι, οι επίσημες ειδήσεις οι οποίες διοχετεύονται στον τύπο προσέξτε μου. Mm. Λέμε δεν μπορέσαμε να κλείσουμε μέσα mm. στα 24 α πούμε και τα mm. λοιπά mm. μέχρι το μεσημέρι. Ελπίζουμε να πιάσουμε τα 28. Πιέσουμε λίγο παραπάνω, <laughs> <τώρα, laughs> <πάμε laughs> αυτό το <laughs> 30. <laughs> ναι. Αυτό για αυτούς τους περιχαρείς που λέγανε mm. ότι θα τρέξουν όλοι. Λοιπόν, το δεύτερο. Όταν πήραν παράταση, mm. Τα χρήματα τα ομόλογα που είχαν συγκεντρωθεί, ήταν αξίας, ψηφόραμε το Υπουργείο, ε, γύρω στα 24, εκ των οποίων τα, 15, τα 10 είχαν μπει από τις τράπεζες. Μάλιστα. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι δεν ανακοινώνουν ποιοι βάλουν τα υπόλοιπα 14. Α. Εάν τα είχαν βάλει οι διεθνείς επενδυτές, βλέπε η Hedge Fund, θα το λέγανε περιχαρής. Oh, uh, ναι, ναι. Να μπήκαν να το αυτές. λένε. Οπότε έχουμε το πρώτο σοβαρά ερωτηματικό. Ένα σοβαρό ερωτηματικό. Ποιος θα έχει βάλει τα λεφτά και από πού προσπαθούν να βάλουν τα υπόλοιπα. Ποιο είναι το κορόιδο με τα 14 δι. Ξέρω εγώ, μήπως λέγεται ασφαλιστικά ταμεία, μήπως λέγονται νομικά πρόσωπα δημοσιοδικαίου, μήπως είπε και αυτή εντολή πάλι ο κ. Ποβόπουλος, ξέρετε, το μίλησε Θεό. Mm. Εθνικό συμφέρον και τα Και μπήκαν το κοινό μέσα και δεν μου λες, αν ας πούς το δικό σου ταμείο, mm. δεν φρόντισε η διοίκηση yeah. να πάρει τα μέτρα της, ώστε να μην πάνε τα ομόλογα. Yeah. Τι πρέπει να κάνουν στο διοικητικό συμβουλίο οι εργαζόμενοι. Γιατί μου τι δεν έχει πάρει τώρα αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν είναι τώρα, δεν ξέραμε. Yeah. δεν είναι την, το ναι, πρώτο δεν είναι έγινανε τα Μας φιάσαμε στον είναι. ύπνο, ναι. εντάξει. Το ερώτημα. Τώρα τι θα έπρεπε να κάνει, λοιπόν, κυρίως αφορά τα ταμεία που τότε δεν είχαν συμμετάσχει και στο πρώτο κούρεμα και, και βρέθηκαν και, και, έχουν... και, έχουν... και αγωγές και κατά του κ. Ναι, Πρόεδρε, ναι. οι περισσότεροι. Και όσα έχουν mm -hmm. ακόμη mm -hmm. αυτά, τα, αυτά τα ταμεία, mm -hmm. έχουν πολλά ομόλογα ναι. συγκριτικά ναι. του ελληνικού δημοσίου. Και όσα έχουν από, την, από το κούρεμα. Μάλιστα. Έτσι, δεν είναι όλα. Ορισμένα mm -hmm. δεν έχουν. Έτσι, υπάρχει και ένα κομμάτι που έχουν πάρει από το EFSF. Τι θα έπρεπε να κάνουν λοιπόν οι διοικητές αυτοκτονταμίων τώρα... Ήδη και να έχουν κάνει μάλλον. Θα να έχουν κάνει και αυτοί οι διοικητές αυτοκτονταμίων. Τόσο του Υπουργείου όσο και της Τρόπης Ελλάδος ώστε να τους απαγορεύσουν να χρησιμοποιήσουν με προαναγγελίες, επίσης κλπ. ώστε να, χρη... να τεκμηριωθεί η θέση του και mm -hmm. να κινηθούν δικαστικά αντίον τους εάν τολμήσουν αυτοί και το κάνουν. Να εάν... Ή να θα... καταθέσει αγωγή δηλαδή. Ό όχι. Νομίζω, μπορεί να έκανα λάθος, νομικός δεν είμαι, αλλά αρκούσε μια εξώδικο. Ε ε Α, ah, μάλιστα ένα εξώδικα να το έχει στείλει που να ε, δηλώσει τη θέση σου. Ξεκάθαρα. Δεν θέλω εγώ να το κάνω. Στην επαναγορά ομολόγων. Ε, δηλαδή. με, με βλέπεις, ναι. με κοιτάς, ναι. να στο ζωγραφίσω. Σου... Δεν θέλω. Ναι. Αυτό σου έχω δηλώσει μια τέτοια... Αν δηλώσει το, δηλώσει το, δηλώσει το, ναι. Ναι. το βάλεις λοιπόν, ναι. εγώ θα κινηθώ νομικά έναντιον σου. Μάλιστα. Αυτό. Ναι. Να τεκμηριώσεις την, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, τη θέση σου. Ναι. Και από εκεί να κινηθείς. Αν το κάνει θα το κάνει. Λοιπόν. Αλλά εσύ έχεις κα... Κα... Έχει κάνει αυτό. Δεν το ξέρω. Αυτό λέω. Αν δεν το κάνανε και, και, και ξαφνικά σε δύο μήνες mm. μάθουμε, γιατί σε δύο μήνες τα αυγοντά επίσηματος. Mm. Μάθουμε mm. ότι τσίου τσίου μπαϊ μπαϊ. Έχει bye. το πουλάκι. δεν πρέπει τότε, για παράδειγμα, για εργαζόμενοι του συγκεκριμένου ταμείου ή ξέρω εγώ, οι ταμέλοι του τάδε τα νομικού προσώπου ας πούμε mm -hmm. να κινηθούν ενάντια και στη διοίκηση τους. Ναι, έτσι αποθέλεσαι, Νομικά. βέβαια, διότι σου λέω ότι πρώτη φορά ξέρουμε τι συνέβη, κύριος Ποβ, ε, έγινε, εντάξει. Θα λέω όλα αυτά, γιατί κάπως πρέπει να είμαστε πονηρεμένοι, mm. δηλαδή, ξέρω εγώ, πολλές υπτώσεις, πολλές ιστορίες. Γιατί αποκλείται να μην έχουν αυτή τη συμβουλή, διότι... Πάντως η Πιμκο, επίσημα ναι. η όπως και η Νομούρα, λένε ότι δεν μπήκαν, έτσι φάνεται, στρέπαν αγορά, περίμεν, καλύτες τιμές Άρα, ξέρουμε ότι τα 10 δι θα βάλουν οι τράπεζες. Μένει η ερώτημα για τα 14 δις και έχουμε ακόμα 6 δις. Ναι, τα οποία υποτίτωται πρέπει να τα βάλουν οι τράπεζες. Αλλά οι τράπεζες δεν τα βάζουν, πιέζοντας για, κα... για αντισταθμίσματα. Τι άλλο να τους δώσουν, Αγκαλή. Ε, όλοι και κάτι θα βρούνε, λες, να είναι έτσι. Θα Μα μας δώσουν, πάρτε και χίλιους ανθρώπους ενέχειρο καθένας να τους έρχεται εκεί. Μόνο χίλιους. Ξέρω, λέμε τώρα. Μαι. Εδώ έχει μερικές, μερικές 100 θα δούνε, δεν νομίζω. Δεν θα δούνε. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι, το, ερώ, το, δε, το, το πιο σημαντικό είναι ότι το EFSF θα δώσει δέκαδες εκατομμύρια, ναι. ενδεχομένως να δώσει παραπάνω, ναι. που σημαίνει δηλαδή ότι ένα από τα διαπραγματεύσιμα χάρτια των τραπεζών για να βάλουν επιπλέον είναι να αυξηθεί η τιμή επαναγορά. Ναι, σωστά. Άρα να δώσουν περισσότερα. Να δώσουν περισσότερα. Λοιπόν, αυτά βέβαια πρέπει να τα πληρώσουμε κατά μεσή στο 13 και δηλαδή πρέπει πως θα τα μαζέψουμε <coughs> και τα πόσα αμφιθανότητα θα πρέπει να θα τα μαζέψουμε <coughs> δηλαδή, με επιπλέον ε, έντοκα γραμμάτια γιατί δεν προβλέπεται να μας τα δώσουν όμως πουθενά πρόσεξε όμως τα έντοκα γραμμάτια που προϋπολογίζεται ότι πρέπει να, να αγοραστούν να εκδοθούν μάλλον ε, το, το 2013 με βάση τον προπολογισμό είναι 40 δισεκατομμύρια Συν 10, 50 δισεκατομμύρια 50 δισεκατομμύρια θα πρέπει να τα αντλήσει το ελληνικό δημόσιο μέσα από την εσωτερική αγορά. Εσωτερική αγορά, γιατί δεν φτάνε από τι τράπεζε. Ναι. Λοιπόν, φαντάζω πόσο πρέπει να αντλήσουν οι τράπεζες από το ευρωσύστημα, ναι. να καλύψουν τα μη ενήμερα και τα συνεχόμενα μη ενήμερα, δάνειες και ταυτόχρονα να καλύψουν και τις επαναγορές των εντόκων γραμματίων. Εάν φτάσαμε τώρα να είναι 137-139 δισεκατομμύρια, οι άντλες από το Ευρωσύστημα. Σύντα 48 που τους δίνουν αναγεφαλαιοποίηση, mm -hmm. φαντάσου θα πρέπει να τους δώσει το 13. Αν υποθέσουμε ότι αντέξει η ελληνική οικονομία. Yeah, yeah. Κρεμόμαστε από μια κλωστή. Δηλαδή, εάν υπάρξει κάποια απόσβευνο γεγονός, όπως, όταν λες, Γίνεται σεισμός. Ένα σεισμός. Ένα σεισμός, σωστά. Που χρειάζεται γρήγορη σύσμος. ενίσχυση. Σας... Ναι, γρήγορη σωστά. ενίσχυση τα λοιπά. Ναι. Δεν ναι. λέω να υπάρχουν ναι. καθήματα, τίποτα, κάποιες καταστροφές. Καταστροφές τα λοιπά, άνθρωποι να μπαίνουν στον κο... στο δρόμο. Θα δούμε τι σημαίνει γκρέμισμα όλης της χώρας. Ναι. Δεν υπάρχουν ε, διαθέσιμα ούτε χρήματα, ούτε υλικά ναι. ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να, προσφύ, να, να, να, συ, να συσυντρέξει κανείς. Να. Δηλαδή μιλάμε για μια κατάσταση η οποία, για, για οποιοδήποτε λόγο, mm -hmm. τυχαίο γεγονός, mm -hmm. μπορεί να σε οδηγήσει σε ολοκληρωτική κατάρρευση. Μια φυσική καταστροφή. Μια πλήρη. Πλή, όχι γεποντά, τυχαίο, ναι, τυχαίο, γε, τυχαίο γεγονός. Φυσικά, και μην ξεχνάμε αυτό που τυχαίο το, το, το, το, το, το λέμε, αυτό το γιατί κάποιοι ενηρεύονται ότι με διαπραγματεύσεις, ναι. είτε μονομερός, είτε με σύμφωνη γνώμη των δανειστών, θα διαγράψουν το χρόνος εντός του ευρώ. Mm -hmm. Δηλαδή, λες τώρα, πατσαβούρα θέλουνε, βρεγμένη σανίδα θέλουνε, βουλωμένα πάνω στα σωλιρά και τα Ας είπαμε, εγώ σου λέω τώρα, αυτή τη δουλειά τους την έχουν κάνει Δημήτρη. Α, την κάνανε τη δουλειά τους, έτσι δεν Πάντως που ένα κάρφωμα που έκανε ο κύριος Μανώλης, που δεν μου αρέσει πολύ ιδιαίτερα να σου πω την αλήθεια, είναι αυτό που είπε ότι έκανε δύο μήνες διακοπές ο κύριος Πάνε Το α, ναι. καλοκαίρι, το ο καλοκαίρι ο κ. Κ. έφυγε ο Καμένος, δύο μήνες ε, διακοπές. Αυτό είναι αλήθεια βέβαια. Ναι, δεν το είχα το κ. Κ. Δεν έχουν τίποτα, που είχε κουραστεί, έβεβαια να συνειδητοποιήσει και ότι από το 4% το πήγε στο 28% έβεβαια να φτιάξει και το νέο προφίλ του Ναι, να ξέρουμε όμως δεν ότι δεν είναι εντάξει. έτσι θέλω να πω δηλαδή ότι ρε παιδιά με τους ψήφους μας κάποιοι κάναν διακοπές και στη, στην καμπούρα του Καραγκιόζη mm. που είναι ο τυπικός Ελλήνας κάποιος κάνει σήμερα διακοπές στη Λατινική Αμερική με μια πυρόγα που λέει το τραγούδι. Καλά και διακοπές είναι το λιγότερο. Έχουν, Έχουν. γίνει σημαντικοί καταλαβαίνετε. Πρόσεξε. Οι και οι και... αυτό, αυτό το... Έχει ενδιαφέρον πολύ να διαβάσει κάποιος ένα εξαιρετικό βιβλίο του Βίκτορο Σογκώ που αναφέρεται στο βιβλίο που αναφέρεται στην άνοδο και την πτώση του Βοναπάρτη. Mm -hmm. Του Λουδοβίκου Βοναπάρτη για να καταλάβει τι πολιτικές έχουμε σήμερα είναι πως μια ιστορική συγκυρία mm -hmm. μπορεί mm -hmm. να, μηδέν, mm -hmm. να το κάνει αυτοκράτορα. Mm -hmm. Και πως τελικά καταλήγει η χώρα στην οποία συμβαίνει αυτό το πράγμα. Η ιστορία δυστυχώς επαναλαμβάνεται πάντα ως φάρσα ή σαν αναπίστευτη τραγωδία ή σαν φαρσοκομόδια. Mm -hmm. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να, να, να, να σκουμποθούμε σοβαρά να αναρκομποθούμε όλοι μας τουλάχιστον και αυτό που λέει ο φίβος ο, ο, τρομερός. ο... ο, τρομερός. ο τρομερός εμείς ζωήσαμε να δελφοριάσεις μαζί ναι, ο τρομερός λοιπόν, ναι, θα πρέπει να γίνει δηλαδή όντως θα πρέπει παντού να υπάρξουν χώροι υποδοχής του κόσμου ναι. που να αρχίζει να κουβεντιάζει αν μη τι άλλο να κουβεντιάζει ναι. δεν είναι απαραίτητα να κουβεντιάζει πολιτικά να βγάζει τον καημό και τον πόνο του να βάζει αυτό, το, αυτό που τον πονάει να ξεφύγει το μυαλό του από αυτή την υποδούλωση που έχει υποστεί είτε από το επίσημο πολιτικό σύστημα είτε από την τηλεόραση, από την πρόβα, προπαγάνδα είτε από το φόβο που εμπνέει η ζωή του πλέον. Γιατί φοβάται και φοβάται από την ζωή δεν ξέρει θα το συμβεί αύριο. Ναι. το Τρομερό πράγμα αυτό να το αισθάνεσαι. Ναι, ναι, ναι, είναι φοβερό. Και, βάλε, και βάλε και την ψήφιση του φορολογικού σήμερα. Ναι, εντάξει. Εγώ δεν νομίζω ότι φοβάται το φορολογικό. Λίγος που τα ξέρει. Τα... Ναι, όχι θέλω να σου πω. Φοβάται τι θα ξημερώσει Ξέχινε. αύριο. Γιατί δεν είναι το φορολογικό τελευταίο. Έρχεται καινούριο μνημόνιο, το έχουμε αντιληφθεί. Oh, και θα περάσει από λίγο πάλι. Αρχές μετά τις γιορτές. Ε, μετά τις γιορτές. Ναι, παιδιμό, όλο όλα. Μετά τις γιορτές θα έρθει το... Μαζί με το βιβλίο του κ. Μητσοτάκη, που λέγαμε προηγουμένως. Ε, εσύ να επανεξετάσεις το πότε θα κυκλοφορήσει το βιβλίο σου. Την περίοδο την οποία θα το βγάλει ε, σε περιβάλλον. Θα έχουμε σοβαρό ανταγωνισμό. και προβλήματα. Θα ναι. δημιουργηθούν δηλαδή, ναι. εγκαταστάσεις αυτό σου λέω. Άρα αυτό σε παρακαλώ εξέτασε το. Θα το δούμε. Αλλά πάντω έχει μια σημασία σε κάθε γειτονιά mm -hmm. με την ευκαιρία των γιορτών που διακύρια να ξαναβρεθούμε. Mm -hmm. Με τι γιορτέ δεν υπάρχει. Mm -hmm. mm -hmm. Γιατί να χαθεί αυτή η ευκαιρία. Να βγάλουμε τον κόσμο έξω. Mm -hmm. Κάποιοι κάνουν γιορτέ στη Λατινική Αμερική. Κάποιοι άλλοι θα κάνουν τα κότερά του. Δεν πειράζει. Εμεί θα κάνουμε στήπη μια γειτονιά μας με τον κόσμο που υποφέρει. Για να μπορέσουν να αντλήσουν ο ένα δύναμο τον άλλον γιατί η μάχη που έχουμε μπροστά μα αυτή είναι η μάχη των μαχών και θα πρέπει να τη δώσουμε με όλη την αφοσίωση με όλη τη δύναμη που διαθέτουμε mm. και έχουμε μεγάλη δυναμή, δύναμη εσωτερική δύναμη σαν το έχουμε αποδείξει άλλωστε πάρα πολλέ φορέ και το αποδεικνύουμε ακόμη και τώρα πολλοί θα θέλανε να δουν σκηνέ αργεντινής του 2001 στην Ελλάδα σήμερα το ότι δεν τι βλέπουν δείχνει το απόθεμα ψυχή δύναμη mm. που έχει αυτή η κοινωνία ήρθε καιρός να το διδάξουμε και στο πολιτικό μας σύστημα με τον ωραίο τόπο που πάντα δίδασκε ο ελληνικός λαός μάθε παιδί μου γράμματα πάρα και ανάχεις τους χαλάει την α, α, τσί, την ιστορία το γεγονός ότι δεν έχουν τις κοινές αργεντινής ακριβώς τους χαλάει τα σχέδια ακριβώς. γιατί αλλιώς θα είναι όταν υπάρξει τέτοια αναταραχή τέτοιου είδους αναταραχή έτσι. Εκεί θα κάνουν Εγώ αυτό το Επειδή με και Μακεδονία Τι πρέπει να κάνουμε και πως αυτό και λοιπά Λέω Ρε παιδιά μάθετε να γκαλιάζει ένα στον άλλον Να βγούμε στον δρόμο Και να συντηθούμε μια φορμή mm -hmm. αφορμή μια φασολάδα ρε παιδί Δεν τρέχει τίποτα Το πατροβαράδο το φαγητό Σωστά. του Έλληνος. Λοιπόν Και να μάθουμε να συναδελφοθούμε. Δηλαδή έχουμε μεγάλη ανηφόρα Μπροστά μας και δεν πρέπει να αφήσουμε κανέναν πίσω να μάθουμε να αντέχει όμως και να αντέχει το μυαλό η καρδιά, η ψυχή και γι' αυτό πρέπει να βρεθούμε ξανά όλοι μαζί οι, οι, οι, οι γιορτές πρέπει να πάρουν αυτό το χαρακτήρα Αυτό που οι γιορτές, λοιπόν θα σου πω θα το έχεις ζήσει εσύ έτσι, όπως το έχω ζήσει κι εγώ ως παιδί και άλλοι ε, θυμάμαι, επειδή δεν γεννήθηκα στην Αθήνα είμαι από την περιφέρεια από επαρχία. Ε, θυμάμαι ότι όταν ήμουν παιδί, επειδή τώρα είναι μέρε γιορτών, κάθε δεύτερη μέρα έχουμε και μια ονομαστική γιορτή. Λοιπόν, ε, παρατηρεί βεβαίω ότι εδώ και πολλά χρόνια τα σπίτια είναι κλειστά στι γιορτέ. Δηλαδή πρέπει να κάνει τραπέζι, να έρθουν με τα δώρα και να καλέ κτλ. Τότε λοιπόν εγώ θυμάμαι ω παιδί ότι όταν γιορτάζει ο μπαμπά μου, το γιορτάζει που θα είναι μέσα αύριο δεν καλούσαμε ποτέ. Ερχόταν όλη η γειτονιά, οι φίλοι, ήταν ανοιχτό το σπίτι γιατί ήταν η γιορτή. Και δεν, δεν έρχονταν με τα δώρα. Γιατί μπήκα μετά στη διαδικασία ότι αφού γιορτάζει ο πρέπει να του πάω και δώρο. Εγώ πρέπει να έχω δέκα ή είκοσι φαγητά στο σπίτι. Όχι, λοιπόν, ήταν το γλυκό. Εγώ πήγα το σοκολατάκι ως παιδί. Λοιπόν, ναι, μοίραζα τα σοκολατάκια εγώ. με τα έξι Το γλυκό, το σοκολατάκι, το λικεράκι, το σπιτικό. Ξέρει, μπανάνε και κάτι τέτοια. Λοιπόν, Α ε, ξαναζήσουμε. Εγώ, αυτό αυτές τις σκηνές, πρέπει να τις ξαναζήσουμε. Μπορούμε να το στήσουμε, μόνοι μας. Αυτό. Δηλαδή, εμείς έτσι αλλιώς θα πάρουμε αυτήν την πρωτοβουλία, κάπου στο κέντρο της Αθήνας θα κάνουμε μια τέτοια μεγάλη εκδηλώση, mm. κυρίως για τα παιδιά, παραμονές των α, της ωραία. κυρίως για τα παιδιά, α, θα έχουμε πολλές εκπλήξεις, mm. να βρεθούμε όλοι μαζί, δεν έχει καμία σημασία, είναι ή παμήντες υπά... ή όχι, δεν έχει καμιά σημασία αρκεί να έχει τη φλόγα μέσα σου πραγματικά να σε καίει και να θέλεις να δεις ελεύθερη του τίτου τη χώρα και εκεί θα τα πούμε από κοντά θα, θα εγκλεντήσουμε να βρούμε έναν τρόπο όπως λέγανε οι παλίοι πούμε, στον πόλεμο πα, πα, πάντα πηγαίνουν οι έλεσβε τραγούδια ε, βέβαια. αυτή Με είναι η σφέρα και επειδή ο πόλεμος θα είναι πολύ σκληρός γιατί είναι κοινωνικού χαρακτήρα πόλεμος δεν είναι ο παραδοσιακός τρακτιωτικός πόλεμος που έχει κανόνες, ο κοινωνικός πόλεμος δεν έχει κανόνες. Mm -hmm. Γι' αυτό είναι πολύ πιο σκληρός, για mm -hmm. να τος, να αποτοιμαστούμε αυτό το πράγμα έτσι ακριβώς, χωρίς να βάζουμε κανέναν κερατά στο κεφάλι μας, mm -hmm. στο σβέργο μας. Και μην μου στέλνετε μηνύματα, όταν θα είναι έτοιμη αυτή η γιορτή θα αντιμώθετε σίγουρα ναι, την ναι. εποπία ΑΕ. <laughs> <laughs> γίνε... Δεν μπορείτε να το κρατήσουμε εμείς το Άλλωστε, ναι. κοίτα δείτε φτιάχνουμε κάποιοι για κάποιους. Ναι, το φτιάχνουμε ναι, όλοι ναι. μαζί, οι βοίες να Ρο. θέλουμε. Ρο. Ρο. Ας πούμε για παράδειγμα, χώρο. Πού να βρούμε ένα χώρο. Ναι. Κάπου ας πούμε που να είναι εύκολα προσβάσιμος ναι. κτλ. Και, και από εκεί και πέρα, η επιμελητεία ναι. <laughs> θα αναλάβει τα πάντα, μην ανησυχείτε. Θα μου φέρεις εδώ πέρα ποιοι θα είναι, να, ο, ο, οι φίλοι που θέλουν να επικοινωνήσουν για εθελοντική εργασία, για ε, ε, ψυχαγωγία και όλα τα σχετικά, να μπορούν να έρθουν στο γραφή με του διοργανωτές. Λοιπόν, αυτή τη δέσμευση εδώ παίρνω και θα σας ε, το ανακοινώσω σύντομα, προκειμένου όποιο θέλει, να συμμετάσχει ενώ με εθελοντική εργασία και άλλα πράγματα και φυσικά όλοι και μαζί προσφορά. να συναντηθούμε και πρόσφορες βέβαια και μετά όλοι μαζί να συναντηθούμε σε αυτή τη γιορτή. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Mm -hmm. Έτσι, θα δώσουμε σκητάλη στο Χαρι Μπότσερη. Αρτεφέμ στους 90,6 θα μείνετε συντονισμένοι εδώ. Α, αύριο πάλι θα είμαστε μαζί, στη, λίγο μετά τη μία, εκπομπή ΑΕ, Δημήτρης Καζάκη Γεώργια Μπάστα. Σα χαιρετούμε. Να είστε καλά και καλή δύναμη μας